αγαπητοί φίλοι, καλό μήνα σε όλους εννοείται ότι ακούμε albedo14.com και εφόσον είναι Κυριακή εννοείται ότι ακούμε αγνώστου επισκέπτες Πώς γνωρίζετε, σήμερα έχω τον αδερφό, το φίλο, τον συγκάτικο, τον τεράστιο, τον καταπληκτικό ερευνητή, τον Ινδιανά Τζονκς, του ε, ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα, τον κύριο Θανάση Βεμπό. Έχει γυρίσει τα δύο τρίτα του πλανήτη στα περίεργα σημεία ρε Μελένη εντάξει τον ζηλεύω ότι το έχω πει δημοσίω. Ξέρετε ότι είναι αυτά πιο καθαρά και σεμνά μυαλά που έχει ο χώρο ο δικό μα, γιατί είναι και λίγο έτσι, έχει λίγο. Λα πω, πω πώ να το πούμε τώρα, Λα Λοιπόν, όντως από τα πιο καθάρα μυαλά Πολυγράφωτάτος Θα μας κάνει για ένα ταξίδι σήμερα πάλι Έτσι Από τα περίεργα που κάνει Όλοι μαθαίνουμε από όλους Όπως ξέρετε και αυτό πρέπει να κάνουμε άσχετα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας Λοιπόν, οπότε ετοιμάσουμε μικρόφωνα θα μπούμε στο θέμα μας θα κάνουμε ωραία περιπλάνηση σήμερα ε και για τα θα πούμε και για τα θέματα που ξέρει καλύτερα από πολλούς θα πούμε και νομίζω ότι θα περάσουμε ωραία τη βραδιά Είναι η πρώτη μέρα του Ιουλίου πιάσανε και οι Είμαστε στο hit και του παγκόσμιου κυπελού Παρ' όλα αυτά να ευχαριστήσω όλους τους που είναι μέσα διότι έχουμε ρεκόρ ακροματικοτήτων γενικώ από όλα τα σημεία που μας ακούτε Και επαναλαμβάνω να ξεκινήσουμε τη βραδιά Albedo14.com Αγνωστοί επισκέπτε, Σήμερα έχω το φίλο μου το Θανάστο Βεμποδό Θα ανοίξουμε μικρόφωνο σε λίγο Να πω ότι την άλλη Κυριακή θα είναι εδώ 7 του μηνό Ο Λευθέρης ο Σαραγάς Ο οποίος έχει λείψει Από όλους Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό Τέρε καλημέρε μάλλον γιατί πάει για να ξυπρώσει, είναι αργά προ το πρωί στην Αυστραλία που βλέπω εδώ δωρηφορικό σήμα και βέβαια σε όλου του φίλου από την Ευρώπη μέχρι την Κύπρο Κάτω και από την Κρήτη και τη Σπάρτη μέχρι το Δηδημό. Και ξέρετε γίνονται και διάφορα πολιτικο-κοινωνικά θέματα Εξελίξεις ραγδές θα έχουμε Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ Και όπως αντιλαμβάνομαι Τα πράγματα <Συσκοί> Στις 4 Κυριακές του Ιουλίου Αναφερέσουμε μάλλον τη σημερινή Τρεις ε, Αυτό που παίρνει σίγουρα Όπως είπα είναι ο Σαραγάς Στην εβδομάδα και οι άλλες δύο είναι, θα είναι ο Τσούκαλης κατά πάσα πθανότητα γιατί θέλω να το βγάζουν από τηλέφωνο θέλω να είναι εδώ και ο, ο Γιώργο Τσούκαλης να μιλήσουμε για την αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα και ο Χρήστος Ογούδης ο οποίος έχει κάτι μαζεύει κάτι πράγματα, κάτι αποθήκε, φτιάχνει, κάτι τέτοια είναι λίγο κουρασμένο. και θα είναι εδώ όπω και ο για πάρα πολλούς λόγους Πέραν τα προσωπικά για τη φιλία που έχω Θα βγάλω και τον Ευρωβουλευτή Τον κύριο Νότι Μαριά Ο οποίος είναι ένας από τα πιο καθαρά άτομα Που γίνονται στο χώρο Είναι στην Ευρωβουλή Ήδη τέσσερα χρόνια Και μπορεί να μας έχει πληροφορίες Γενικότερες περί αυτά που ακούμε εδώ πέρα Από τους διάφορους ε, τη Ρεντή, να σου ανοίξω Ωραία, άντε να σε καλησπέρισο Πώς είσαι Καλησπέρα και από μένα, μια χαρά Λοιπόν, ο λόγος που σε φώναξα Ο ένας είναι ότι έχεις να αρθείς καιρό Ο άλλος είναι ότι πάντα κάτι φρεσκό να πει. Ο τρίτος είναι ότι έχει γυρίσει από εδώ και από εκεί Και μαθαίνουμε πράγματα Και ο τέταρτος είναι ότι έχεις και ένα καινούριο βιβλίο Και όπως ξέρει το στηρίζουμε το έργο αυτό εμείς και να μα τα πει όλα γενικά. Από πού θε να αρχίσουμε να αρχίσουμε το βιβλίο. Κοίτα, ναι, από το βιβλίο με την έννοια ότι είναι καινούριο και δεν είναι. Με την έννοια ότι είναι η πύλη του μου, Ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει πρώτη φορά το 99 από τον Μάριο Τονβερέτα. Είχε εξαντληθεί. Ναι. Είχε γίνει ανάρπαστο. Μετά το είχα βγάλει εγώ, μετά από χρόνια που είχε εξαντληθεί. Το είχα βάλει σε δική μου προσωπική έκδοση. Το θυμάμαι. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγει σε πιο επίσημη πούμε, επίσημη, εκδόσει άλλωστε. Του Μπαλάνου. Ναι. Ε, Η ίδια ακριβώ μορφή με την προηγούμενη εκδοσία. Δεν έχετε δει δηλαδή κάποια αλλαγή, συμπλήρωση, βασική. αλλαγή, οτιδήποτε πέραν τη ειδοποίηση κάποιων λεπτομεριών. Ναι. Και το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο Ο... από τι εκδόσει ε, άλλωστε. Ωραία. Και εδώ, όσοι θέλουν, θα παίρνουν τηλέφωνο. ναι Παπά και Αλμπέντο και θα του λέμε, θα λένε Θέλω ένα κομμάτι, δύο-τρία απανταχού και θα τα στέλνουμε. Πάει αυτό το εύκολο. Το άλλο. Είχε στοιχεία καινούρια που έπρεπε να συμπεριλάβει στην καινούρια έκδοση ή υπήρχε άλλο λόγος. Δεν, ε, δεν έχω βάλει καινούρια στοιχεία, θα μπορούσα να έχω βάλει και εγώ δεν ξέρω πόσα, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα με την έννοια ότι μπορεί ας πούμε, κάθε πέντε χρόνια να βγαίνει επανέκδοση και να βάζουμε μέσα πράγματα να κάτι βάζουμε, ναι. αλλά εντάξει. Πόσες σελίδες είναι αυτό ο Θανασίος. Πύριος πεντακόσες, πενταγόνες κάτι, ναι. Ε, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια ότι εντάξει, δηλαδή δεν βγάζουμε τηλεφωνικό κατάλογο και με την έννοια αυτή μπορεί αιωνίω να βγαίνουν και καινούριε εκδόσει. Ε, Νοητέρα, Αυτό δεν είναι και σωστό με την έννοια ότι ένα τη αναγνώτηση που το πήρε, α πούμε, πριν από πέντε χρόνια να είναι εντό εγωγικών αναγκασμένο να το ξαναπάρει επειδή έχει μερικά καινούργια στοιχεία. Για μένα αυτό δεν είναι τόσο σωστό. Οπότε αποφάσισα να μην κάνω κάποια αλλαγή πέρα από κάποια αλαθάκια, κάποια λεπτομέρειε ή τέτοια πράγματα. Αυτά με δύο λόγια. Ναι, τώρα, άμα πάρουμε ω δεδομένο το αρχείο που έχει εσύ ή το αρχείο που έχω εγώ και άλλοι φίλοι, θα μπορούσαμε κάθε μέρα να γράφουμε ένα βιβλίο. Ε, ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, 400 σελίδε για πλάκα. Λοιπόν. Ε. Τι θέλω να πω τώρα. Ωραία. Το βιβλίο Δεν... αυτό, να κάνουμε και μια ανασκόπηση περί τήνωση, πρόκειται. Από εκεί για να πάμε στην κουβέντα μέσα από εκεί. Για, λέγε... Ωραία. <coughs> το βιβλίο αυτό είναι. Αναφέρεσαι μια... χοντρικά πού. Είναι μια. Ε, μεγάλη μελέτη πάνω στη σχέση του παραφυσικού καταλόγω παραφυσικό εννοώ τα πάντα από UFO και φαντάσματα μέχρι οπτασίες μέχρι φαινόμενα παράξενα μέχρι χρονικά παράδοξα μέχρι μέχρι Ωραία. και αυτού του πράγματο όλου και τη ελληνική λαογραφία ε, και βεβαίω έχει πολλέ προεκτάσει στην ελληνική μυθολογία ιστορία θρησκεία κλπ. Ε, είναι η, η πρώτη και από όσο ξέρω η χωρί να περιευτολογήσω η μοναδική τόσο πλήρη μελέτη που αφορά την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τη σχέση παραφυσικού και λαογραφίας ε, για την ε, γραφή του Ξόδεψα πάρα πολλά χρόνια ερευνώντας από το δεκαετή του 80 ξεκινώντας σε βιβλιοθήκες ε, πέρα την επτοπία ερεύνα βέβαια Όσον αφορά τη βιβλιογραφία, σε βιβλιοθήκες, στην ελληνική βιβλιοθήκη, σε ένα σώρο άλλε εφημερίδε, σε περιοδικά, σε... και σε εποχή βέβαια που η σχετική έρευνα γινόταν με τετράδιο και χέρι και να τα αποκόμματα τα βιβλία, τα ε. ε. καλά καλά Δηλαδή, ήταν μια τεράστια. Προσπάθεια που συνεχίστηκε χρόνια και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να βγει αυτό το πράγμα όλο σε μια συνοπτική εντό πολλών εισαγωγικών ε, Έλωση, μελέτη ναι. όχι ότι είναι μικρή αλλά είναι όσο δυνατόν πιο ας πούμε, συμπυκνωμένη όσον αφορά όπως είπαμε το παραφυσικό και την ελληνική λογογραφία. Εγώ έχω πει σου βγάζει το καπελο γιατί έχει καλά εσύ, Για αυτό δεν φοράς καπελο τώρα δηλαδή Ναι δεν φορά καπελο Καταρχήν αυτό... δεν έχει και ήλιο εδώ και γλιτώνω Λοιπόν, διότι έχει και το χρόνο αλλά ασχολείσαι επαγγελματικά, εγώ που θέλω να γράψω πέντε πράγματα έτσι για να μείνει και δεν δε βρίσκω το χρόνο, πιστεύω. Δηλαδή δεν θέλω 15 μέρες να κάτσω να το μπλαμπλάρω στο μικρόφωνο και μετά κάνεις ξέρει από μένα ναι, το θέμα αυτά τα ιστορία σου είναι να καθίσει, να στρώσει πισινό που λένε και να το βάλει μπροστά. Αλλιώ δεν ξεκινάς ή λες ναι. Μετά θα βάλει. Πρέπει δούμε, να πάω σε καμιά σπηλιά, κανένα διάρη. Ναι, α, δεν αδεξιστής. είναι <στονίως> και, και εδώ να κάτσει. Καλά, Όχι, ρε παιδί μου, να αλλάξουμε περιβάλλον, να μην ναι. πάντα τηλέφωνα Λοιπόν, ακούμε λίγο ένα μισοκοντιάλι, να βγούμε κανένα νερό. Γιατί είμαστε όλοι στην Τζίτα και επανερχόμεθα, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε, αλβεδό 14, αλβεδία ακόμα, αγαπητοί φίλοι, άγνωστοι επισκέπτε. Σήμερα έχουμε κοντά μα το Θανάσιτο Βέμπο. Στε μια καλησπέρα σε όλου. Καλό μήνα να έχουμε. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού. Εγώ μετράω 60 μέρε να έρθω φθινόπωρο. Πρώτον, δεν αντέχω την ζεστή. Δεν την αντέχω με τίποτα. Έτσι λέει του... Γιώργο, 1η Σεπτεμβρίου, ακόμα καλοκαίρι είναι. Εννοώ, είμαι το χειμώνο. Εγώ είμαι Οπότε, μια Δεκεμβρίου βάλε. Τέσσερι μήνε ακόμα. Όχι, πρέπει να μικρή ημέρα να πιάσει και μια δροσούλα. Ε. Αυτά δεν μπορώ να αναπνεύσω Με τη ζεστή, όντω μου τη δίνει. Ήταν και αυτό να παρέμβω λίγο που μέχρι προθέτον γκρινιάζαν όλοι τι καλοκαί είναι αυτό και α βρέχεια, έχει δροσιά, έχει κρύο. Τώρα τα σαλαντάρια που θα έχει από αύριο μεθαύριο ναι, θα διαλέξουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι είναι, είναι θέμα. Είναι θέμα. Δεν πειράζει το αντέξιμο. Είμαστε παντό καιρού εμεί. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι οργανώνω πράγματα πολύ σοβαρά για το φθινόπωρο. Και λόγω που θα λείπει κόσμο ή αυτού που θα αποταθώ εγώ με άδειε κλπ. Θα με φέρει λίγο πίσω. Αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε πράγματα ωραία για το χειμώνα. Τα έχουμε έτοιμα δηλαδή. Οπότε θα εκμεταλλευτώ αυτό το δίμηνο έτσι. Διακόπτε, δεν πάω σπάνια. Δεν μπορώ να γράψω 15 πέντε μέρε ένα μέρο. Πάω δύο μέρε τρει. Αυτό το είμαι εδώ και μπε, βιέ, μπε, βιέ δύο εβδομάδε. Με τρελαίνει εμένα. Δεν ξέρω γιατί τώρα με ρωτήσει. Δεν σε ρωτά. Λοιπόν. Για πάμε παρακάτω, τελευταίο ταξίδι έχουμε μείνει σε αυτό που ήσουν και το είχαμε πει στον αέρα προκαιρού ή έχεις κανένα άλλη... Όχι, όχι, αυτό που είχαμε πει τότε, ο Μάν και Μοιράτα, ναι, που είχαμε πει τότε. Δεν ξέρω αν ε, υπάρχουν τίποτα σχόλια από, αναγνωσ... από κροατές ή ερωτήσεις ε, για το βιβλίο. Όχι, αν υπάρχει κάτι, να το κουβεντιάσω. Ε. Ε. Ε. Ε. Λέω ο πόσο ωραία ήταν πριν μερικές μέρες που είχε αέρα, δροσιά και βροχή. Απλώς ο άλλο λέει θα κάνουμε προπόνηση τώρα Γιατί έρχονται τα σαραντάρια Προπόνηση για την κόλαση Καλό Τι έχει στην Ολλανδία 31 ε, Ναι άμα έχει στην Ολλανδία 31 είναι, Θα γίνουμε μεγαλύτερε οι τουλίπες Ορίων αγόρι μου Λοιπόν Από να ξεκινήσουμε Και εγώ θα σε ακολουθάω σε σχέση με τι θα λέει και ο κόσμο Νωρίσουν ακόμα χρόνο έχουμε mm -hmm. Και να μα ενημερώνουν οι φίλοι Που βλέπουν τηλεόραση την εξέλιξη του συλλαλητηρίου Μάλλον της διαδιλόσιος ή εκδηλώσεω, Γιατί δεν έχουμε τηλεόραση εδώ Αυτά τα δύο Ξέρω ότι είναι κλεισμένο το κέντρο Να ξεκινήσετε και ερώτηση Δεν είναι κακό, Να το πάμε μέσα από τι ερωτήσει, Καλλιβούλα Ξεκίνα Βάζω ένα χαλάκι μπροστά για ένα λεπτό Και επειδή έχουμε και από κάτω βαράνε κάτι περιεργή, θα έχω ένα χαλάκι για να παίρνει τις ε, διαδικασίες. Λοιπόν, περιμένω. Ο Καλλαγούλα και λέει ότι θέλει κόλπο του Άντεν να πει, αλλά ξεκίνα το εσύ. Ο κόλπος του Άντεν, για του φίλου που δεν έχουν κάποια έτσι άμεση εικόνα, είναι ένα κόλπο που βρίσκεται κάτω από την αραβική, αραβική Χερσόνησο την, και ανάμεσα από το κέρα Δηλαδή είναι μια ζεστή θάλασσα. Στην έξοδο τη Ερυθράς όπου είναι πολύ συχναστή από πλευρά δρομολογίων, πλοίων τα οποία μπαίνουν στην Ερυθρά θάλασσα και κλπ. Ε, δεν έχω υπόψη μου κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι κάποιε εμφανίσει προετών πολλών που είχαν γίνει εκεί σε αυτά τα νερά, των λεγόμενων τροχών του Ποσειδώνα. Ναι, ε, η τροχή του Ποσειδώνα ήταν και έγινε πιθανότατα ακόμα ένα φαινόμενο φωτεινό στη θάλασσα, ναι. το οποίο μοιάζει με μεγάλου περιστρεφόμενου τροχού, μεγάλου διαμέτρου δεκάδων ή και εκατοντάδων μέτρων το οποίο έχει παρατηρηθεί κατά καιρού κυρίως σε τροπικά νερά, αλλά όχι μόνο, ναι. από πολλά πληρώματα σε διάρκεια δεκαετιών ή και αιώνων μπορώ να πω. Είναι ανεξήγητο με την έννοια ότι συμβατικά αποδίδεται στην, σε μικροοργανισμούς που φωσφορίζουν, ε, αλλά δεν είναι ένα απλό φωσφορισμός ή κάποια κύματα φωτεινά ή κάποια που έχουμε δει. Και υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube και φωτογραφίες που δείχνουν σε τροπικές θάλασσες κύματα τα οποία... Ψικάνε το βράδυ και φωτίζουν σαν πηγολαμπίδε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εξηγείται πολύ απλά. Είναι φωτεινοί, φωσφορίζονται συνηθισμένοι οι υδρόβιοι οργανισμοί. Μικροί. Αυτά όμω τα φαινόμενα που η τροχιά του Ποσειδώνα παρουσιάζουν μια περίεργη μηχανική συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι σαν ένα τροχό που περιστρέφεται, Ας πούμε, με, με ακτίνε φωτεινέ συγκεκριμένε που περιστρέφονται. Δηλαδή, είναι ένα κατασκευασμα, ένα πράγμα δηλαδή. Διαμέτρο 100 μέτρων, 50 μέτρων ναι. Δεν μπορεί να αποδοθεί τόσο Φυσικά είναι κάτι που φωσφορίζει μέσα στο νερό Αλλά εξήγηση περί οργανισμών Που φωσφορίζουν ναι. γιατί έτσι ας πούμε ναι. Η κουνιούνται είναι λίγο παραπλακτική ναι. ναι. Δεν εξηγείται δηλαδή Συμπληρώνει και λέει αναφέρομαι συγκεκριμένα Σε αυτές τις τρεις κατασκευές που βρίσκονται εκεί Και που ο καθένας μπορεί από το Google Να έρθει να η κατάληξη ε, είναι αυτή. Ε, ναι, τώρα τι μου δεν θυμάμαι ακριβώ. Ε, κάτι είχα διαβάσει δεν μπορώ να πω με λεπτομέρειε. Αλλά εγώ αυτό που θυμήθηκα είναι η τροχή του Ποσειδώνα που δεν είναι μόνο στον κόλπο του Άντερ είναι και στην Αραβική θάλασσα και στην Ερυθρά και στην Ινδικό ωκεανό και αλλού. Mm. Ε, γενικά είναι μια περιοχή που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Αν και δυστυχώ ε, υπάρχουν εκεί κρούσματα πειρατεία. Τώρα, όχι τόσα, υπήρχαν παλιότερα ναι, ναι, ναι. Ε, και διάφορα τέτοια. Αλλά... Υπάρχει και ένα άλλο. Άντεν, ξέρει τι πει. Αθήνα mm -hmm. έχει μιλήσει παλιά και ο Παπάς προ 20ετίας 30 αετίας, το έχω mm -hmm. αυτο και για τις πλάκες εκεί τις ε, αφροασιατικές που είναι εκεί κάτω Εκείνα υπάρχει. και το σημείο, το σημείο λέγεται Αντεμ Αθήνα mm -hmm. θα πει τα άλλα στην πορεία λοιπόν, ε, τι άλλο έχουμε για το σημείο εκείνο Και ε, επίσης, επίσης από και τα λοιπά. υπάρχει το θέμα το υπάρχει ο εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη και οι, με του Σαουδάραβε που του βομβαρδίζουν, του κάνουν, του δείχνουν πρόσχητε πάνω από τη Σομαλία στην Ιεμένη και ξαναγεννάνε πίσω. Γενικά δεν είναι και η πιο, πιο ασφαλή περιοχή ούτε η πιο πρόσφατη. Θα του φέρουν όλου εδώ. Καλά, ναι, τώρα έχουμε. Ανοίξαμε φάμπρικα. Λοιπόν, εδώ είμαστε από τη φίλη με το Θανάση Θα επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, θα βάζουμε μουσικούλα. Έχουμε εδώ ανεμιστήρε, έχουμε ανοίξει και φασαρία τι να κάνουμε και παρότι έχει Κορυφωθεί το προτάθημα Το παγκόσμιο στο ποδόσφαιρο Διότι έχουν αρχίσει τα νοκαοτ παιχνίδια Εγώ θέλω να ευχαριστήσω συγκεντρικό έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα Σαν να μην υπάρχει Τίποτα στην αντιπαλότητα Είμαστε. μουσική θα βάζουμε, χαλαρή, δεν μπορώ τη τσίτα, Αν και θα ρίξω και για να γκάζει, έτσι να έρθω στα ίσα μου, θανάσι. Βέμπο εδώ, αλμπεντο 14. com, άγνωστοι επισκέπτε και αναφέρεται λέει σε αστρικέ πύλε. Τι θε ρε φάνη, τι θε ρε αγόρι μου, λέει εδώ φάνη από το Ηράκλειο τη Κρήτη, ε, θανάσι. Mm -hmm. Ως συγγραφέα, μήπω μπορεί να μα πει για τη δύναμη των μυθιστόρημάτων τι μπορεί να κρύβουν και περιπτώσει όπω το εναλλακτική λύση και κλπ. Ένα μυθιστόρημα λέει, το οποίο όμω πολλοί πίστευσαν ότι είναι αλήθεια. Ε, ναι, βέβαια πάμε με ένα τελώ διαφορετικό ε... Ωραίο είναι το θέμα. Χωρώ, και... ναι, ναι. Όχι, θέλω να, να, να πω φύγαμε από, τα... ναι, φύγαμε από ταξίδια και από αλλού κόσμου θα πάμε μετά. Ναι, όντω, όπω λέει ο φίλο, ακριβώ ήταν ένα μυθιστόρυμα δηλαδή φανταστικό, το οποίο ξεκίνησε από μια πρωταπηλιάτικη πλάκα που ήθελε να κάνει το Anglia TV το 1 Απριλίου του 1977. Ναι. Ε, δεν προβλήθηκε για κάποιου τεχνικούς λόγους το ψευτοντοκιμοντέρ το 1 Απριλίου, προβλήθηκε πιο μετά. Ναι. Ε, πλασαρίστηκε ότι ήταν και καλά κάποιο ε, ντοκιμοντέρ το οποίο αποκάλυπτε ένα τρομερό, φοβερό και τρομερό σχέδιο των υπερδυνάμεων, ε, οι οποίε είχαν... Με επαφές και λοιπά ναι. τον Άρη μυστικά πούμε και η μερική και η σοβιετική Ένωση τότε Για επειδή η γη θα καταστρεφόταν Από την μόλι του περιβάλλοντος, άλλο, Και είχαν μυστικά συμφωνήσει σε, σε ένα σχέδιο απικισμού Του Άρη από υπερέξιπους ανθρώπους Υπερεγκεφάλους και τα λοιπά Και υποτίθεταν κάποιοι οι οποίοι αποκαλύπταν Το μυστικό αυτό και οι οποίοι είχαν βρει Όλοι το θάνατο μυστηριωδώς mm. Ήταν πολύ ωραίο έτσι, πολύ καλοστημένο πολύ καλοφτιαγμένο για την εποχή. Ε, πολύ τόσο... προχωρημένο, να λέγεσαι. Και προχωρημένο. Έτσι. Και υπάρχει στο YouTube από ό,τι ξέρω μπορεί το δει κανεί ολόκληρο, είναι μια ώρα περίπου. Και όπω λένε εδώ, πούλησε τρελά. Ναι, ακριβώ και δημιούργησε μια κρυφή. Είναι δημιούργη... κλασική έκδοση και... αυτή. Και ξεκίνησε μια νεομηθολογία στην οποία πια δεν μπορεί να το διαψεύσει. Γιατί σου λένε όχι, είσαι και εσύ στον κόλπο. Μα όχι και τα λοιπά δεν... Είναι κάτι που απέκτησε δική του δυναμική. Ε, και απέκτησε μια δική του πορεία ως αυτονόμος μύθος. Δεν μπορεί να πείσει πια άνθρωπος. Ναι, ναι, γραφτεί ναι, διάφορα. Ήταν πλάκα, ξεκίνησε ως πλάκα και μετά πήρε τη δική του δυναμική και συνέχισε ως ιστορία αυτόνομη που πάρα πολλοί πια πιστεύουν την αληθινή. Έχουν βγει και ένα σωρά άλλα βιβλία ναι. τα οποία ναι, δεν ήταν, σου λέει μετά άλλο ναι, σύμφωνη ήταν, ξέρω εγώ αυτό φανταστικό, αλλά Έγινε φανταστικό και να καλύψει μια άλλη ιστορία. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη. Ε, Μπα περιπτώσει. Ήταν, όπω λέει ο φίλο ακριβώ, μια φανταστική ιστορία. Ένα ψεύτο ντοκιμοντέρ, μοκιμένταρι, όπω λέγονται. Ε, το οποίο αρκετά καλά αρκετά ενδιαφέρον. Από τα βλέπουμε, λίγα που έγινε. 41 έγινε... χρόνια μετά είναι ακόμα στην αληθιν... επικαιρότητα. Έγινε αληθινό με την έννοια. Νο... Θεωρούν όλοι ότι είναι έτσι. Ναι, ναι. Καμία <coughs> σχέση. Για... Όποιο δηλαδή έχει λίγο. Να κάνει μια λίγη σοβαρή έρευνα, να τον καλύψει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Την εποχή εκείνη, τον είχε βγει, ήμουνα στο Ολίκιο Εντάξει, και εγώ το είχα βρει το βιβλίο αυτό στα ελληνικά που είχε βγει, εκδόσει κονιδάρι τότε. Κάπου υπάρχουν κάποια αντίτυπα που κυκλοφορούν. Και λέω: Πώ, πω, πω, αυτό είναι τέλειο, είναι φοβερό. Εντάξει, και εγώ το πίσω στην αρχή. Αλλά ήμουν 15 χρονών. Ναι. Ε, Σιγά-σιγά συνειδητοποίησα ότι δεν έστεικε. <coughs> ε, και όμω, κρατάει ναι. ακόμα αυτή η ναι, ναι, κρατάει, ακριβώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά λέει, φιλενά, εδώ, η φιλενάδα μα εδώ ότι. Γνωρίζει σοβαρό ερευνητή ο οποίο πιστεύει ακράδαντα πω ο Άρη είναι κατοικημένο από γηίνου. Εντάξει, Ρεπέδη μου, και εγώ πιστεύω ότι είμαι η Ντόροθι και το έχω πιστέψει, το λέω κάθε βράδυ. Αυτό να το προσέξει, Γιώργο. Το προσέξω, ε. ναι, ναι. Έχει δημιουργήσει. Όχι, αλλά μετάπτωση. φοβάμαι ότι θα σε δώσει κανένα πράιντ μετά, Ντόροθι, σημαίε κλπ. Μα πρέπει να πάω κι εγώ να εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Όχι ε, μόνο, όλοι μόνο. Σύγραψα τον αλλό κόσμο και εγώ έχω ζω στον αλλό κόσμο. Ναι. Ξέσεις, τι εδώ. Και αυτό σωστό. Όσοι βλέπουν ό,τι έχουν δει, το περνάνε από εδώ και τα βλέπω κι εγώ. Δηλαδή, όπως λέει τώρα η θεάτυρα, κατοικείται ο, ο πλανήτης από γείνους, από δρακονιανούς, από ερπετά, από... Δεν μπορώ να φανταστείς τώρα. Λοιπόν, ο Φάνης λέει, κι εγώ δεν γνωρίζω το πιστοπί, δηλαδή. Όπως και ο κύριος Καρπόδινης, εγώ δεν μιλάω, αγόρι μου. Είμαι... Ε, δεν μιλάω. Όχι δεν έχω αλλάξει νομιμο βέβαια φάνημο, δεν έχω αλλάξει νομιμο, δεν αλλάζω εύκολα γνώμη εδώ. Λοιπόν, όχι από ισχύρο γνωμοσύνη, από κόσμο αντίληψη. Ε, τι θέλω να πω, άλλη ερώτηση έχει γιατί έχω να ωραίο τραγουδάκι να βάλω τώρα εδώ από τον κύριο αυτό. See... Και προτιμώ να πάμε αμερώτηση για να είμαστε χαλαροί mm -hmm. και θα ανοίξουμε και τη συζήτηση με τον θανάσει σε θέματα. Mm -hmm. προκύψουν δηλαδή από τι κουβεντέ. Here is your card, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And fall and here is your love your love for it all and here is your sickness your bed and your pain and here is your love for the woman the man may everyone Εδώ είμαστε, θα πάμε χαλαρά την κουβέντα και με τι ερωτήσει που έχουν προκύψει ή προκύπτουν και από ό,τι βγαίνει στον αέρα, κατά τη ροή, αλπεντοδεκατέσσερα τελεία ακόμα εννοείται άγνωστοι επισκέπτε, στι μέρε που ακολουθούν, εγώ εδώ θα μέσω σταθμό, δεν μπορείτε να κλείσει ούτε Ιούλη, ούτε Αύγουστο και επαναλμπής πολλέ ταπεζί, όπως έχετε σε βάλα δύο-τρεις, συνεχώς, αλλά Κυριακή με Κυριακή τους του άγνωσου επισκέπτες το ράμι του προκειμένου Θα έχουμε τους καλεσμένους Θα του προναγγελώ Ο ένας είναι λοιπόν τις επόμενη Κυριακή, Ο κύριος Ελευθέριος Σαραγάς Λοιπόν Όμως εδώ τώρα είναι ο Θανάσης ο γνωστό Γνωστός ερευνητής, πολυγραφωτάτος Του εναλλακτικού χώρου Έχει μία ε... Καλά το πούμε τώρα, αυτό για το χώρο που αναφέρεται εδώ οι Φίλοι μου η θεάτηρα και λέει το εξή: Να το πούμε για να πούμε και το άλλο που έγραψε ο Φάνης από την Κρήτη, αυτό λέει που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι η βεβαιότητα πω τα πράγματα είναι έτσι και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πω μπορεί να είναι και αλλιώ. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Όντω είναι εντυπωσιακό. Εγώ, σαν πρώτη φράση, μπορώ να πω φίλοι, και θεάτηρα και φίλοι, ότι εάν λίμωνο αν αυτό ο χώρο. Που έχει αυτό το άγνωστο και το ανεξήγητο και και και δεν είχε και την παραμύθα μέσα. Αλλά τώρα που είναι το πραγματικό, που είναι το φανταστικό, που δεν είναι κακό γι' αυτό και που είναι η όλη η κατάσταση, είναι διαφορετική συζήτηση. Για πε εσύ την δική σου άποψη, Γιατί. Αν ο καθένα ξέρεις... κάνει κάποια έρευνα ή δεν κάνει, και <κοκλώσεις> απλώ πιστεύει ή θέλει να πιστεύει, τι καταλήγει και από συμπεράσματα υπευθύνει το καθένα. Εγώ η έρευνα που έκανα και κάνω και θα συνεχίσω να κάνω με οδήγησε σε κάποια Απόλυτα είναι αυτά. Ψυχετικά, οτιδήποτε είναι συμπεράσματα. Ε, μπορώ να αμφισβητήσω ότι δεν υπάρχει νόμο βαρύτητα. Ναι. Ωραία, και να από εδώ από τον Πέμπτο, ναι. κάτω και να πω δεν υπάρχει νόμο βαρύτητα. Εθνική μου ευθύνη, δικό μου συμπέρασμα. Αν νιώθει πέτα δεν υπάρχει. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λέμε. Το οποίο εκ, εκ, εκλαμβάνεται και μεταφορικώ. <laughs> Αλλά θέλω να πω, εν περιπτώσει, ότι λέγεις, όταν κα... έχει ερευνήσει κάτι και θεωρεί το έχει ερευνήσει μέχρι σε σημείο, καταλήγει αναπόφευτα σε κάποιο συμπέρασμα. Όλοι τα συμπράσματα φυσικά είναι ανασκευάσιμα, αλλά εν πάση υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πατάμε και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να αφισβητούμε ότι. Δηλαδή, μπορώ να πω εντάξει, οκ, okay, σύμφωνο και εγώ είμαι από το Σύριο. Είμαι ναι. εξωγήινο. Αν ναι. ναι. τα να αφισβητήσει κανεί, όλα σχετικά είναι. Όχι. Όχι, όχι. Περίμενε, όχι. γιατί δεν τα αφισβητήσει, <κοχ> εγώ δεν σου λέω. Εγώ δεν ε... τα αφισβητώ. Καλά, εσύ είσαι δίπλα μου, γι' αυτό το λε. Εννοώ αλλά... τι μπορεί να είναι και έτσι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν πάμε πουθενά να αρχίσουμε τα Δηλαδή, αν. Και εγώ λέω το εξή, Ναι, είμαι από το Σύριο. Το λέω. Πάντα αποδείξει δεν είμαι. Ελάτε. Είναι, είναι ένα σφάλμα που κάνουν οι περισσότεροι ότι όταν εγώ ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν ας πούμε, πράσινοι δεν πρέπει να αποδείξω εγώ ότι υπάρχουν πράσινοι ελέφαντε και όχι ότι ο άλλο ότι δεν υπάρχουν. Είναι, είναι σφάλμα λογική. Όταν ισχυρίζομαι κάτι ασυνήθιστο, πρέπει να αποδείξω ότι ισχύει αυτό το συνήθιστο. Και όχι ότι δεν ισχύει το συνηθισμένο. Δεν ε... μου λε, απάνω σε αυτό που λε τώρα. Ναι. Και σε σχέση και με την ερώτηση πώ ήρθε. Εσύ γράφεις και γράφεις και περίεργα πράγματα ναι. Άρα γιατί γράφεις περίεργα πράγματα Δηλαδή τι σε εμπνέει Παρέασουμε και το, αυτό από την ερώτηση Είναι αληθοφανή έχει και αληθινά μέσα αμέσσα είναι ένα φανταστικό μιλισθόρημα ε, Που σε αρέσει ε, όπως σε όλους και το ε, γράφεις όχι, όχι, Για ε, να εκτονωθεί ε, το κατα... σύστημα Καταρχήν είμαι ερευνητή και συγγραφέας Δηλαδή πρώτα ερευνητή και μετά συγγραφέας ναι. ε, και Γράφω non-fiction να πούμε ελληνικά και fiction δηλαδή και μυθοπλασία και έρευνα ε, Με ενδιαφέρει πιο πολύ έρευνα τελευταία τουλάχιστον χρόνια Όταν γράφω λοιπόν έρευνα ακόμα και ένα θέμα το οποίο θεωρείται ας πούμε Περιέργο ναι, Προσπαθώ ε, να το τεκμηριώσω όσο μπορώ να βρω όσο πιο πολλά στοιχεία ε, μπορώ, τεκμήρια, πιστήρια. Αν προσαρμόζεται ε, στην πραγματικότητα. Ναι, και μπα πετό ή να αναφέρω κάτι, κάποια γνώμη, κάποιο στοιχείο. Το οποίο, το, αυτά τα παιδιά το είπε ο Καρποδίνη εκεί, εκεί και εκεί. Μάλλον. Δηλαδή, μην κυνηγήσετε εμένα, κυνηγήστε το Καρποδίνη. Τώρα το λέω πολύ χειμωριστικά. Αλλά θέλω να πω ότι όταν λέω κάτι το οποίο δεν το έχω σκεφτεί εγώ ή δεν το έχω ψάξει εγώ, θα πω παιδιά έτσι διάβασα ότι είναι, το είπε αυτό, το δέχομαι εγώ ότι ισχύει γιατί για τον ΑΒΧΠΣΙ τη ένταση. του εναντίου. Ναι, πάντα. Αλλά το είπε αυτός, το είπε ο άλλος, το είπα εγώ, έτσι θεωρώ πως είναι γιατί μπορώ να κάνω και λάθος ή το λέω αυτό έτσι γιατί έχω αυτό και αυτό και αυτό και το στοιχείο ή επειδή έτσι μου άρεσε. Το εκμεριώνω, το, το, το, το εξηγώ γιατί. Όλα λέτε, είναι Θανάση. υποκείμενα σε διάψευση αλλά προηγείται έρευνα πριν από αυτά. Στον χώρο το δικό μας που έχει πολύ περίεργα πράγματα μέσα. Μπορεί κανεί να πει αυτό είναι έτσι, το οποίο τάδε. Παίζει ρόλο ποιο το είπε. Δηλαδή, ο Σάγκαν έχει πει καταπληκτικά. Αστροφυσικό έχει και τη μαθηματική πλευρά να το, παρου, να το τεκμηριώσει. Δηλαδή, παίζει ρόλο ποιο λέει τι. Πάντα, αλλά πάντα υπάρχει και η δυνατότητα σε αρκετέ περιπτώσει, όχι σε όλε, να βρούμε να τεκμηριώσουμε αν όντω το είπε αυτό, πότε το είπε, πού το είπε και με ποιο. Σε ποιο κόντεξ το Γιατί υπάρχει, υπάρχει η ΑΤΑΚΑ και τι ήθελε να πει με αλλά αυτό που είπε. Αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί είναι το ζουμί. αυτή τη φράση, ο Τάδε, α πούμε. Είπε. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα τελείω, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Είπε ο Πάγκαλο, μαζί τα φάγαμε. Το είπε, έτσι. Δεν είπε. Δεν είναι ψέματα, αλλά το είπε στο πλαίσιο ενό ξέρω εγώ. Μια αθροή πραγμάτων, ναι. Ναι, δεν το δικαιολόγω καθόλου. Ας πούμε, Έχω τη χειρότερη γνώμη γι' αυτόν. Αλλά ήταν κάπου άδικο και το λέω με κάθε αυτή ότι από μόνο μια φράση που είπε ο Πάγκαλο ο οποίο είναι κατάπτυστος για μένα έτσι και έτσι. Ε, νοήτε, μια παιδί, φράση που είπε και την οποία νο... την κάνανε νο... τούμπανο. Δηλαδή, σύμφωνοι, το είπε τη φράση αυτή στο, σε ένα ε, ολόκληρο κείμενο, το οποίο το διαβάζεις όλο μαζί, λέει κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτά που πλασαρίστηκε. Ναι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι αρκετά έτσι, φορτισμένο συγκινησιακά και στον χώρο τη έρευνα φυσικά που είναι ένα σωρό περίεργα πράγματα, ένα σωρό περίεργοι άνθρωποι, ένα σωρό περίεργε διαδικασίε είναι πολύ εύκολο να γίνουν παρεξηγήσει, να πει νό, τούπα μου, πε σούπα, τούπα αυτό δεν είπε εκείνο το άλλο και το έγραψε και δεν το έγραψε προσωπικέ αντιζημιώσει. Μα για αυτό. Χαζομάρα, σκέτη, <συμπή> πώ το λένε, επιτίδη. Τι να πω, δηλαδή ναι, θέλει όντω πολύ προσοχή γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερο. Και χώρο μα. Και ο χώρο είναι ιδιαίτερο. Ναι, ένα από του λόγου που υπάρχει χάο είναι αυτό. Αλλά αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποια πράγματα τεκμηρία για κάποια άλλα πράγματα και γνώμες κάποιων ή ρίσεις κάποιων που υπάρχουν γιατί ο Τάδε το είπε εκεί να ρε παιδιά το βιβλίο το, το γράφει εδώ σελίδα 152 παράγραφος 8 ας πούμε είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί ας πούμε και εγώ πάντοτε σε οτιδήποτε γράφω προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο να το τεκμηριώσω με την έννοια ότι αυτό βρήκα ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να, όχο, να είναι έτσι. Έτσι, μπορεί να έτσι αλλά το βρήκα εκεί ναι. το είπε αυτός Κυνηγήστε αυτόν, α πούμε. Εκτό αν το έχω βρει εγώ με δική μου έρευνα και πω, παιδιά, δική μου έρευνα είναι. Αν με πιστεύετε, έχει καλώ. Αν δεν με πιστεύετε, πάλι καλώ έχει, αλλά το λέω. Μέχρι να βρεθεί κάτι άλλο, ναι. να ανατρέψει αυτό. Κάπω έτσι. <coughs> Όπω λέει ένα φίλο εδώ, ο Φάνη, και αυτό ότι νατά κάτι λέει, από του ελάχιστου που ακούω και τη λένε, είναι ο Σαραγά που λέει: Παι, Παιδιά, εγώ λέω αυτό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθο. Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθος, Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει κανείς Όχι, γιατί ε... έχει γεμίσει ο κόσμος η πιάτσα τη δική μας ε, ε, ε, Έχει γεμίσει θεού, έχει γεμίσει δασκάλους έχει γεμίσει. Το... Εγώ το είπα και τέλο. Ε. Έχει γεμίσει δόγματα, έχει γεμίσει. Να μην πω κι εγώ τι. Και επειδή έχει υποστεί και εσύ τέτοιε ιστορίε. Γι' αυτό τα λέω. Συγγνώμη. Επειδή ξεκινήσαμε να, αυτή την κουβέντα με το σχόλιο του φίλου τη φίλη, δεν θυμάμαι που είπε ότι αν η εναλλακτική λύση είναι πραγματική ιστορία ή όχι. Κοίταξε, για γνώμη δική μου, η άποψή μου, η εμπεριστατωμένη. Η ατάκα βάση, ήταν ότι έρευνας, ενώ δεν είναι, πέρασε ω ναι, ναι, να είναι. Ένα, με συγκεκριμένα πράγματα. Η εναλλακτική το βιβλίο, αυτό που βγήκε κλπ. Για μένα είναι πρωτοπρελάτικη φάρσα η οποία απέκτησε διαστάσει νομιθολογία. Τόσο απλά. Αυτό πιστεύω εγώ. Αν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι, πολύ καλά. Αυτή Μπράβο. είναι η δική μου γνώμη. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είπα ότι, είναι ότι είμαι θεός, αλλά η έρευνα μου εκεί με έχει καταλήξει. Πάμε παρακάτω. Κάπως έτσι. έτσι. Αν ε, σε καλούσα... Αν ε, ναι. μου δείξεις, ας πούμε, με επιχειρήματα και αποδείξει ότι αυτό που λέω δεν ισχύει γιατί αυτό και αυτό το λόγο, οκ, okay, ναι, έχεις δίκιο, sorry, πλανήθηκα. Yeah. Μέχρι στιγμή, αυτό ισχύει. Μα κοίταξε να δει οι άνθρωποι που κρατάνε τη σοβαρότητά του. Π.χ., εσύ τώρα επειδή γράφει και φανταστικά, γράφει και ερευνητικά πράγματα κλπ. και κάνει και μίξ, αλλά το απολαμβάνει και γι' αυτό και σε γουστάρουνε και είσαι αυτό που λέμε καθαρό. Μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, αλλά. Κοίτα, το έχω... να χάνει σοβαρότητά σου είναι το θέμα, ρε μου, τώρα ε, αυτό το, είναι το ιστορικό. Επειδή το ανέφερε για να το ξεκαθαρίσω με την έννοια, Όχι σε εμένα, γενικότερα ότι. Ναι, μεν γράφω και μη φανταστικά και φανταστικά, κυρίω μη φανταστικά τα τελευταία χρόνια. Μα δεν αλλά... είπαμε ότι είναι και ωραία. Όχι, όχι, πρόσεξε, αλλά κάνω σαφέστατο διαχωρισμό του πότε γράφω φαντασία και πότε πραγματικότητα. Το λέω. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε από εδώ και πέρα τώρα λέμε εικασίε και λέω ότι μου κατέβει, α πούμε, γιατί έτσι. Το λέω. Δεν είπα ότι πλασάρω κάτι και ναι, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώ και δεν ξέρω και βρείτε εσεί τι συμβαίνει και τα λοιπά. Αυτά είναι λίγο για μένα. Επειδή γιατί συμβαίνει και το εξή, όπω ξέρει, εσεί κάνει σε ομιλίε. Πέρα από τι της παρουσίασης τα και έρχεται κόσμος, όπως έχω πάει και εγώ σε διάφορες και παρέες που συναντιόνται με ερευνητέ κρέμονται από το στόμα του ερευνητή και ό,τι πει, τα 9 στα 10 το θεωρούν ότι είναι θέσφατο, που μπορεί και να μην είναι. Ναι. Και χάνεται ο κόσμος, αυτό θέλω να πω, μου χάνεται ο κόσμο σου λέει τι είπε τώρα ο Βεμπος, αυτό. Ο Καρποδίνης είπε εκείνο, ο Ποδότας είπε τάλο, ο Σαραγκάς ισχύει. Και αντί να δημιουργήσει μια κατεύθυνση, δημιουργείται χαοτική κατάσταση στο μυαλό του Αλνού. Mm -hmm. Και του κάνει το, το, το τη, τη σκέψη του σε αυτά που Βέβαια, του αρέσει αν... να, να ασχολείται. Βέβαια, και να δεις, ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού του και όπω έχει την ευθύνη ο τάδε ερευνητή που λέει ότι αυτά που λέω είναι θέσφατα ή δεν είναι ή οτιδήποτε άλλο, ή που λέει παραμύθι, ή λέει χαζομάρε, ή λέει σοβαρά πράγματα, ή δεν ξέρω, θέλει να έχει κοινό, ναι. θέλει να του φάει λεφτά, οτιδήποτε. Α, καλά, ο αυτό εντάξει, το ξέρουμε. Έχει την ευθύνη των πραξιών του, ομοίω έχει και ο άλλο την ευθύνη των πραξιών του, ο οποίο πιστεύει και χάβει, ασυζητητή και χωρί καμιά κρίση και καμιά κόσκινο αυτά που του λέει ο άλλο. να, να είναι, το έχει Συγγνώμη, για μένα είναι πολύ απλό. Αυτός που ξεγελιέται είναι εξίσου υπεύθυνο με το, αυτό που το ξεγελάει. Σουσό. Αλλιώς, αν απεμπολίσουμε την προσωπική ευθύνη, τότε εντάξει, Άρα... δεν έχουμε και καμία ευθύνη γενικότερα. Άρα... Είναι πως αυτό, συγγνώμη, Ο ψηφοφόρο έχει α... την ευθύνη Ακριβώς. του τι ψήφισε. Ακριβώς, και το πω, Μην Και παρα... παρα... μετά. Παραπέρα, και θα ακουστεί και σκληρό, έτσι είναι. Όταν παίρναν τα διακοποδάνια και τα Νέα Υόρκη για καφέ 3.000 ευρώ και τα λοιπά, τα παίρναμε από την τράπεζα. Ωραία ναι. ήτανε Μετά, α, αυτή η τράπεζα μου παρέσυρε. Σε παρέσυρε, συγγνώμη, δεν είσαι πέντε χρονών. Δεν σε Έχεις μυαλό να σκεφτεί. Ε, ε, Νόμιζε ότι μοιράζουν λεφτά μετά πρέπει να πάρει και αυτό. Ε, συγγνώμη, Κάνουμε ένα ψηλό break, γιατί έρχονται και άλλε ερωτήσει. Έχει έρθει μία στη λέω τώρα, μισό λεπτό να τη δω. Σωστά, κάτσε για να την επεξεργαστεί για μετά να μα πει για τον υπτάμενο Ολλανδό. Έτσι. Εγώ ένα flying dutchman που ξέρω. Κάπνισε από παλιά. Ένα πολύ καλό καπνό. Ένα πολύ καλό καπνό Ολλανδικό. Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι για flying dutchman, αγαπητοί φίλοι. αλμπιντο14.com. Θανάσπι όμω και. White Snake. Περπατάμε στη σχεδιά του Blues. Τέτοιο να έχουμε στα Ίσαμού γιατί είπαμε ζεσθενόμες σήμερα. Αν δεν το 14 δηλειά ακόμα γνωσης, επισκέπτες, θα να εδώ. Λοιπόν πάμε στο Flying Dutchman πρώτα, γιατί ο άλλος λέει εδώ ο παικταράς, ο κρόυφε, όντως, Πάμε, λέγε. Ο Πτάμενος Ολλανδός, ο Flying Dutchman, είναι ένας θρύλος, ένα, σφρίλος, ένα φάντασμα βασικά, mm -hmm. το οποίο εδώ και υποτίθεται είναι μια πρωταγωνιστή αυτή. Πότε πιο... εμφανίστηκε αυτή η ιστορία στα δρόμενα τα δικά μα. Δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι 17ο αιώνα, κάπου εκεί. Ωραία. Ε, υποτίθεται να είναι κάποιο καπετάνιο Ολλανδό, ο οποίο βλασφτίμησε, τέλο πάντων κάτι κατι ήθεσε σε σύγκρουση με το Θεό ή κάτι τέτοιο, και ο οποίο καταδικάστηκε να περιπλανείται αιωνίω στα κύματα μέχρι τελευταία παρουσία και υποτίθεται το πλοίο αυτό, το πλοίο φάντασμα αυτό ε, προσεγγίζει πλοία τα οποία ε, θέλουν να τους πάρει την ψυχή από τα πληρώματα και κάπως έτσι, να, δηλαδή ναι, με δύο ναι, λόγια ναι, θεωρείται ναι. πολύ κακός ιονός ας πούμε mm -hmm. ε, εντάξει υπάρχουν και κάποιες ε, αναφορές και από άτομα τα οποία είναι, θεωρούνται σχετικά αξιόπιστα, όπω ο Γιώργο Πέμπτο τη Αγγλίας, ο Βασιλιά που όταν υπηρετούσε σε πολεμικό πλοίο ισχυρίζεται ότι το είχε δει τον Επτάμενο Ολλανδό κλπ. Κλ. Ε, σήμερα θεωρείται ότι είναι <coughs> αντικατοπτρισμό. Δηλαδή, <coughs> οι περιπτώσει τις οποίε δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει ε, τέτοιων, και όχι μόνο του Επτάμενου Ολλανδού, αλλά γενικότερα πλοίων φαντασμάτων, ό, και αν σημαίνει αυτό, θεωρούνται ότι πρόκειται περί. Ε, αν, όταν δεν είναι απάτη, υποτίθεται ότι είναι αντικατοπτρισμό, ότι είναι Φάτα οργάνω, κάποιο φαινόμενο με το δηλαδή που φαίνεται ένα πλοίο εκεί που δεν και υπάρχει αντικατοπτρισμό. Ναι, ναι. είναι ναι. παιχνίδια του εγκεφάλου και ναι. περιπτώσει. Δεν με εμένα αυτή η εξήγηση συμβατική, γιατί όταν λέμε. Εντάξει, πάμε και σε πολύ μεγάλο βέβαια κεφάλαιο. Δεν είναι ο Ιπτάμενο Ολλανδό. Είναι μια τεράστια κατηγορία φαινομένων το, τα πλοία φαντάσματα. Έχουμε, έχουμε σεινά... και στι Βερμούδε τέτοιε περιπτώσει ε, να το συνδέσουμε. Στο... Και στην Ελλάδα έχουμε τα οποία είναι. Πλοία τα οποία δεν είναι ακριβώ πλοία, είναι σαν οπτασίε. Είναι σαν ημιλικά. Είναι εμφανίζονται, ας πούμε, κατά περίσταση. Μπορεί να είναι ε, φωτινά, αυτό που λέμε τώρα. Δεν νομίζω. Πι... Οτιδήποτε μπορεί να είναι, πάντως δεν, σύμφωνα με του δεν είναι συμβατικά πλοία. Ναι. Δηλαδή, δεν συμπεριφέρονται όπω συμβατικά πλοία. Α πούμε, ορούνται, είναι φωτεινά, είναι, ξέρω, εγώ, εξαφανίζονται αμέσω αμέσως, κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει και αναφορέ για πλοία φαντάσματα. Όπω ναι. υπάρχουν βεβαίω και πάρα πολλέ περιπτώσει για φαινόμενα παράξενα και ανεχύητα στις θάλασσε. Το οποίο είναι τεράστιο το θέμα. Έχουν γραφτεί και άπειρα βιβλία. Έλα, μόρα, το τεράστιο Λόχνεσαι. ανέβηκε ο τουρισμό ε, ναι. σκοτία, του αν Σίγουρα και πέραν βέβαια τη συμμετάλευση των επικίνδυων ή των ψεμάτων που έχουν υποθεί. Υπάρχει και πολύ ψωμί. Κάτι σαν του Ραζουλή, λέει ο φάνη, σωστό. Ε, ναι, με την έννοια ότι. Κοιτάξε και ο Υπτάμενο Ολλανδό και οι Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να τα βάλουμε σε μια πολύ τεράστια κατηγορία που να φαντάσματα, ότι είναι Είτε αφορά οπτασία ενό μια γιαγιά, οπτασία ενό πλοίου, οπτασία ενό στρατού που ξέρω εγώ πετάει τον ουρανό, οπτασία ενό αντικειμένου. Πώ γενικότερα... επιδόθηκε αυτή η αντίληψη εδώ, μου μπορεί μου τώρα. Αυτή η τόσο φανταστική, οι Δροσουλίτε, ο Υπτάμενο Ολλανδό, παρεμφέρει θέματα. Αυτά είναι, όπω είπα, τεράστια κατηγορία οπτασιών. Ναι. που σου μπορεί να αφορά είτε άτομα είτε μια ομάδα τόμων είτε... αλλά έχουμε αναφορές δοκιώνες και εντάξει ναι μένει υποτίθεται παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο εύπιστοι που δεν ήταν ε, και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και από τη σύγχρονη εποχή αναφορές και περιπτώσεις που έχουν αρκετά, αρκετά, αρκετά βαρύτητα. Ε, και βαρύτητα και όπω είπα υπάρχει σου λέω, για να γυρίσουμε και πριν υπάρχουν και έχω μια αναφορά εγώ τουλάχιστον αποστοιχειωμένο από πλοίο φάντασμα στον Σαραωνικό ε, το 1935 αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. Δηλαδή, μια στοιχειωμένη καίκη, το οποίο έχει βυθιστεί και είχαν πνιγεί κάποιοι και το βλέπαν οι ψαράδε. Έχω δηλαδή δημοσιεύματα από εφημερίδες τα οποία είχαν τομοκρατηθεί κάποιοι που το είχαν δει στο Σαρανικόβα, με να και όλα αυτά σχετικά. Ναι. Ωραία. Έχουμε δηλαδή πολύ πράγμα σε τέτοια θέματα. Ε, σε μια πιο πάνω ερώτηση, που μάλλον είχε ερώτηση σχολείο, που έκανε ένα φίλο και λέει ότι ο χώρο. Μπορεί να είναι ωραίο ή ένα ζήτηση, όλο αυτό ρε. μου ξεφεύγει και λίγο από την καθημερινότητα κλπ. Mm -hmm. Αλλά έχει και πάρα πολλού πράκτορε μέσα. Δεν θα αμφισβητήσω καθόλου τη λέξη διότι συμβαίνει αυτό. Εγώ να πω στου φίλου όσου δεν το θυμούνται, το έχω πει ότι η εμφάνισή μου στα δρόμενα και σε δημόσια θέα έγινε το 85 μέσω των UFO που είναι ένα τεράστιο θέμα και έχει και τι αλήθειε του, έχει και την παραμύθια όμως είχα δει, είχα διαπιστώσει κιόλα από πίσω από διάφορα οργανισμούς και κλαμπ που υπάρχουν και στο εξωτερικό Ότι από πίσω κρυβόταν η ελληνική γραμματεία και η κατεύθυνση μου μετά ήταν εκεί Γι' αυτό η πρώτη ομάδα που δημιουργηθήκε πέραν το θανάσι που είναι ατσιό παλιούς Για θέματα ελληνικής γραμματεία ήταν ο... Σαραγάς, ο, λένε, ο ήταν ο, ο, ο, ο, ο Γιουργανάς, ο Ποδότας, ο Πουρναρόπουλος που ασχοληθήκανε με την ελληνική γραμματεία και μέσα από την ελληνική γραμματεία όμοιρο και τα λοιπά τα λένε και οι άλλοι υπόρχονται εδώ όπως είναι η Τζάνη και λοιπά ότι κρύβονται αλλά καταγεγραμμένα στοιχεία Άλλων πολιτισμών, άλλων καταστάσεων, άλλων αντιλήψεων από το απότατο παρελθόν. Αυτό ναι. Τα άλλα τώρα, τα παραμυθάκια και το μαλλί τη γριάς είναι άλλο θέμα. Ε, μία άλλη ερώτηση, αλλά Για είναι ολόκληρη. Παρακαλώ. Εκτό από πράκτορες όπω είπε, υπήρχαν, τουλάχιστον όχι τώρα στην εποχή τη κρίση, και εισπράκτορε στον χώρο. Μα... Με την έννοια ότι θέλουν να οικονομήσουν και πουλάγανε παραμύθι. Βεβαίω. Ισπράκτορε, όχι μόνο πράκτορε. Ναι, μα αυτοί οι πράκτορε. Ήταν και οι πράκτο. Ε, ναι, όχι πάντα, υποτίθεται αυτοί οι πράκτολε είχαν άλλη ατζέντα αλλά εγώ όγια για τι που θέλανε το μπικικίνι Το μπικικίνι ναι, τον μπερντέ Και όταν είδαν ότι υπάρχει κρίση και τα, ε, τον κοπάνησαμε. Δεν την κοπάνησαμε, του σκοπάνησε η κρίση και Έστω. είναι όλοι καταχρεωμένοι και ε, κάτω ναι. από το πάτωμα. Ναι. Και Φίλυνα. καλά και καλά, γιατί ξέρουμε τώρα για ποιο μιλάμε αγαπητοί φίλοι Άσε που το φτινόπορο θα κάνω ειδική εκκοπή και μπορεί να λέω και ονόματα, ανάλογα όπω θα τη βιώσει. Από τι Βέβαια. Ωραία. Είναι στα πατώματα, καλά να πάθουν και το έχω ευχαριστηθεί πολύ και δεν παίρνω πίσω αυτό που λέω, διότι κάνανε κακό που, στον χώρο. Δηλαδή, μπαίνει να τα πάρει, να πουλήσει βιβλία, περιοδικά, οτιδήποτε. Ωραία. Κράτα το εκεί, ρε φίλε. Είναι κακό. Το εμπόριο, έτσι. Δεν είναι κακό. Βέβαια δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι, έχω είμαι με την έννοια ότι εγώ δεν έχω επάγγελμα άλλο για να ζω. Το κακό σου εννοούμενο εμπόριο είναι κακό. Ακριβώ, αλλά δεν θα πουλήσω ποτέ την έρευνα για να κονομήσω ας πούμε θα μπορούσα να το κάνω Αυτή είναι η διαφορά ρε φίλε ε... και νομίζουν Λέω ότι ο, αυτούς... ο κόσμο δεν το καταλάβαινε Μιλάω για αυτούς που εκμεταλλεύονται και ξεφτιλίζουν ας πούμε τη γνώση και την εμπειρία yeah. τους και το χώρο έτσι, έτσι, έτσι. για να πάρουν κάποια χρήματα να, πει, να σου πω κάτι και να... ήταν να πεις ότι θα παίρνουν και τα εκατομμύρια των καταμερίων να πεις πάει στο διάλο αλλά δηλαδή, για, να πω, για, ναι, για, δηλαδή είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούσα από τη φίλη από τούτο εδώ το μικρόφωνο και από Παρές, ότι... Πάνω να του μαζέψει, να έχει μια δύναμη, εκ τότε ερευνητέ, συγγραφεί, περιοδικά κλπ. Και πήγαμε να φάμε και ξύλο. Και λέμε: Ελά, εδώ ρε παιδί μου, γράφει ό,τι θε. Αλλά να υπάρχει μια παρέα. Δεν θέλανε, ναι, γιατί σου ε, λέει: Εγώ θέλω να δαγκώσω τον διπλανόμουν. Ναι, εξή τι, εγώ έχω καταλήξει μετά από πολλά χρόνια στον χώρο. Ε, ότι αυτό δεν γίνει τελικά, για πολλούς λόγους πέραν της προσωπικής αντιζηλίας η ατζένταση του καθενούς Εγώ δεν άρχισα να το καταλάβω, το ξέρα ναι. ήθελα όμως να έχω κάνει αλλά την προσπάθεια δεν, δηλαδή, ναι, Καλά έκανες, αλλά δυστυχώ αυτή τέτοια προσπάθεια το έχω δει αυτό από τη δεκαετή του 80 ε, ε, προ-δικτύων προ-κοινωνικών το λένε social media και όλα αυτά τα πράγματα που ήταν απλώ χνορυμίε προσωπικέ και αλληλογραφία κλπ. Και δεν κάθεται το πράγμα, δεν προχωράει. Όσο καλή θέληση και να είχαν όλοι, που είχαν καλή θέληση, κάπου, κάπου κάτι τσακίζει και του ναι, ναι, τσακώνονται ναι, όλοι και φεύγουν ε, από εδώ και από εκεί. Η νοοτροπία το κάνει ναι, αυτό. Μάλλον, μάλλον. Όταν λοιπόν μπαίνει σε ένα αντικείμενο που θεωρείται ότι έχει και μια νοοτροπία πιο προχωρημένη, πιο ανοιχτή, και είσαι πιο μαλάκα από του ανθρώπου που δεν ξέρουν και ψάχνονται, κάτσε αγόριμο σπίτι σου. Και επειδή δεν κάτσανε σπίτι τους, Καλά έκανε ήρθε η κρίση και τους έστειλε η κρίση Να πω εγώ εδώ Συγκυριακά θανάση μου Ότι η Κύψελή Πολύ παλιά έμενα στην οδό κρίσης mm -hmm. Απλά γραφόταν με δύο σίγμα Ναι, ναι, στην από πάνω Ναι, ναι, έτσι Λοιπόν, πάμε να άκουσουμε ένα κομμάτι όπου είναι και αφιερώμενο Πάλι από τους White Snake Till the day, the day I die. Cold winds of winter chill me to the bone Thoughts of summer breezes turn my heart to stone That's when I need a hand to guide me When it's more than I can bear A shoulder I can cry on Someone will lead me there well, Give me love Give me love Give me love To the day I die Die. Mm -hmm. Slowly I awaken to the Of my own uncertainty To look for a companion To share my destiny Guiding hand to understand And walk the road with me And give me love Λοιπόν, να πω ότι από ό,τι πληροφορούμε τώρα εδώ ότι στην Αθήνα παρόλο τον κόσμο που έχει στην εκδήλωση, γιατί δεν είναι διαδήλωση, είναι εκδήλωση παύλα διαφωνία με κάτι συγκεκριμένο. Έχουν αρχίσει και πέφτουνε μολότοφ. Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο μου έρχονται όπω και στη Θεσσαλονίκη μου λένε και από την Ολλανδία που έγραψε ο Ρίο ότι έχουν πλακωθεί στα χημικά. Ε, είναι δημοκρατικά χημικά αυτά, αγαπητοί φίλοι, και είναι και αριστερά πριν ήταν δεξιά οπότε στην ουσία μέσα το χημικό είναι το ίδιο ο οπότε δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό πάμε σε ένα άλλο θέμα αφού θυμίσω ότι την άλλη Κυριακή Ιουσάννη στις επισκέπτες θα έχουμε εδώ το Λευθέρι το Σαραγά σε 7 του μηνός αφού πω πάλι καλό μήνα σε όλους και αφού πω βέβαια αύριο ότι θα έχουμε εδώ την κυρία Τζάνη στις 8 και στις 10 θα βγούμε από το στούντιο της Κρήτη. Με ένα εξαιρετό ιδιαίτερο καλεσμένο που έχει η Νάντι, εγώ δεν έχω ποτέ εδώ Για άλλους λόγους, όχι προσωπικούς Αλλά η Νάντι είναι μπορεί να καλεί όποιον θέλει Δύο κυριακές είχε, δεύτερα μάλλον, <coughs> την κυρία Παλετσάκη, την Ανά Την οποία θα την έχουμε κοντά εδώ στον Αλμπέντιο Συμπαρέα Σαν μικρόφωνα Και... Έτσι θα κινήσει η Δευτέρα για την Τρίτη Δεν ξέρω, δεν έχει εκπομπές Βάζω επαναλήψεις ε, Αραιώνει λίγο το πρόγραμμα Οπότε βάζω επαναλήψεις καλάρων και ουλιγάκι γιατί έχω φάει πολύ πίεση Σήμερα όμως έχουμε εδώ το φίλο μας Το Θανάση Δύο ερωτήσεις που έχουν έρθει Θανάση μια είναι για ένα περιστατικό Παύλα Καράβι Καϊκή Ένα περιστατικό στο Σαρονικό mm -hmm και μετά θα σου πω την άλλη οποία θέλει άνοιγμα η κουβέντα πάμε λίγο πιο κάτω μετά περί Μάτριξ και λοιπά. αλλά αν έχει άποψη για αυτό το θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω ή δεν το θυμάμαι τώρα σου λίασε το Κοιτάξτε το περιστατικό αυτό με το Θεσσαλονικό το βρήκα σε παλιές εφημερίδες που έκανα έρευνα πρώην δεν θυμάμαι ακριβώς αν είναι το 34-36 πάντως κάπου εκεί ήτανε έχω τα αποκόμματα κόμματα δηλαδή και αφορούσε ένα καίκι το οποίο είχε βυθυστεί, νομίζω, κάποιοι. Υπήρχε τέλο πάντων κάποια ιστορία που σχετιζόταν με βίο θάνατο και το οποίο μετά το βλέπανε ω φωτεινό ε, ο αντικείμενο, ω ε, καίκη που δεν ήταν καίκη καίκι ακριβώ. ήταν ημιδιαφανέ, ήταν έτσι, ήταν αλλιώ. Ακούγανε κραυγές Δεν θυμάμαι λεπτομέρειε γιατί δεν έχω μπροστά μου το απόκόμμα ή την πηγή. Ναι. Αλλά σίγουρα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι λέγανε, αυτό έχει συμβεί στο Σαρονικό στο Μεσοπόλεμο. Αυτά θυμάμαι. Εγώ μπορώ να πω ότι, γιατί το γνωρίζω από τη φίλη, ο Θανάνη είναι ένα από του πολύ λίγου που έχει ένα αρχείο απίστευτο. Και για τα θέματα που ασχολείται και γράφει και φωτογραφικό της παλιάς Κιψέλης και λοιπά και λοιπά. Απίστευτο. Ε, πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν. Ε, Η άλλη ερώτηση ποια ήταν. Δύο είπες. Ποιο σημείο θυμάται. Τι, σε ποιο σημείο θυμάται ο Αμφιτρίτη, δεν το πιάνω, τι θε να πει τώρα. Ποιο είναι του Σαρονικού, ε, δεν ε, θυμάμαι. Σαρονικό είναι εδώ γύρω από τις... τι π... πεις, Νομίζω προ τι Φλέβε, κάπου προ τα εκεί. Δεν θυμάμαι δυστυχώ, δεν έχω μπροστά μου το απόκομα και δεν έχω δυνατότητα να το κοιτάξω αυτό. Εγώ μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί έχει πάρα, πάρα πολύ κόσμο μέσα. Παρότι, όπω είπα, διανύουμε μέρε και είναι στην κορύφωσή του το Μουντιάλ και όλου ενδιαφέρει και εγώ είμαι φιλάθρο και το παρακολουθώ και έχω και ανοιχτή τηλεόραση μπορώ να πω Α, το, και βλέπω ότι τα μάτς χωρίς ήχο εννοείται ο Νίκος ο φίλος μου εμφιαλωμένο, τον λέω εμφιαλωμένο γιατί να την αμφιάλει κάτι περί μαύρου υπότη θέλει να ναι. σε ρωτήσει ναι, ο μαύρος υπότης ήταν μια περίεργη ιστορία που έχει κυκλοφορήσει γύρω στο 1960 ναι. κάποιο δωρηφόρο κάποιο άγνωστο σώμα το οποίο είχαν εντοπίσει οι Αμερικανοί σε τροχιά γύρω από τη γη σε εποχή που δεν υπήρχαν... ήταν ελάχιστοι δορυφόροι ναι. ε, και ρωσικοί και αμερικανικοί και ήταν λίγο πολύ γνωστοί και τότε την εποχή και είχαν φοβηθεί πως ήταν κάποιο, κάποιο καινούργιο διαστημόπλαιο των ρωσών πολύ προχωρημένο, πολύ προδευμένο, το οποίο θα άλλαζε ριζικά τις συνθήκες του ψυχού πολέμου. Ε, τελικά δεν... είναι υπερήγη ιστορία και εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς όλες τι λεπτομέρειε. Ε, σταμάτησε να δηλαδή δεν το παρατήρησαν πια παρότι υπήρχαν κάποιες περίεργες αναφορές τότε ότι κάποιο αντικείμενο εν πάση μη συμβατικό και καμία σχέση και καμία ομοιότητα με τα ήδη τότε γνωστά αντικείμενα δορυφορικά των ναι. Αμερικής και Ρωσία. Ναι. Ε, μετά δεν ξέρεπε να παρατηρήθηκε ξεχάστηκε ιστορία, θεωρήθηκε ότι ήταν κάποιο λάθος παρατήρηση, θεωρήθηκε ότι ήταν κάποια Κακή εκτίμηση των Αμερικανών γιατί φοβόντουσαν μήπως οι Ρώσοι είχαν φτιάξει κάτι που με την ίσσερη γνώση ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να έχουν κάτι τέτοιο κλπ. Βέβαια είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο μαύρο υπότη, είναι και ένα σωρό άλλε περιπτώσει που έχουμε που έχουν εντοπιστεί παράξει ένα σε τροχιά ή στο διάστημα ή αλλού υπάρχει βεβαίως και τεράστια και παραφιλολογία και μεγάλη χαζομάρα ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο πολλά και τόσο εντυπωσιακά όσο κυκλοφορούν. Ότι έχουν, γίνει έχουν, ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει. Απλώ οι περιπτώσει πραγματικέ και οι original και οι πιο σκληροπυρηνικέ είναι λίγε. Υπάρχουν όμω. Ε, και γιατί να μην υπάρχουν με την έννοια ότι εφόσον έχουμε φαινόμενα, το φαινόμενο του UFO ναι. στην ατμόσφαιρα, να γιατί να μην έχουμε αντίστοιχα και στο διάστημα ή αλλού. Ε, Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν κάποια. Μα τι είμαστε αντιγύμενα... εδώ, μόνο Μόνο, διάστατη, μόνο είναι το όχι, όχι, όχι, πρόβλημα όχι, όχι, του πλανήτη, λέω, του σύμπαντου. Πέραν οποιασδήποτε θεωρίε περιεξογήνων, αν θεωρήσουμε ότι είναι αντικείμενα ή φώτα ή ενεργειακέ μάζες οι οποίε κινούνται ή φαίνονται να κινούνται ή παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα από επίγουστο παρατηρητέ, παρομοίω γιατί να μην δεχτούμε ότι ισχύει κάτι και για το διαστημικό χώρο όπου κινούνται τέτοιου είδου σώματα ή αντικείμενα ή ενεργειακέ και οι οποίε γίνονται αντιληπτέ από του αστροναύτε ή από κάμερε ή από τέτοια άλλα παρατηρησιακά μέσα. Κάπω έτσι. Λοιπόν. Α, τώρα μπήκε και η φίλη μου από την ίκια, έδεσε η παρέα καλό, καλή σε όλους και σε όλες Εδώ να θυμίσω, μπα, πάμε λίγο προς το τρίγωνο των Βερμούδων mm -hmm. ότι και να το συζητήσουμε εγώ είχα προσέχει να δεις τι, τι, τι θυμήθηκα τώρα mm -hmm. μου έχουν συμβεί γεγονότα απίστευτα στη ζωή μου mm -hmm. τα οποία διαπίστωσα μετά ότι Έμεσα ή άμεσα είχα συμμετοχή Με την έννοια ότι Μου δημιουργηθήκανε για να με Πάνε κάπου mm -hmm. Παράδειγμα Εγώ ασολήθηκα πάρα πολλά χρόνια Με την αυτιλία ειδικά στις πρακτορεύσεις Και τα λοιπά Ένα πλοίο που πρακτορευα τότε Ενός φίλου μου έχω Λεγότανε Ελληνική Σημαία Με θυμάμαι και το νεολόγιο τώρα το οποίο τι συνέβη, αυτό είναι περιστατικό 78, 79, κάπου εκεί μέσα. Τα ναύλα του ήταν από Λατινική Αμερική, όλη την κόστα του Ατλαντικού επάνω μέχρι Καναδά, δεν θυμάμαι τι κουβαλούσε. Και κάποια στιγμή βούλιαξε Αυτάνδρο, Το μουσικό χαλάκι λέει θα το κλεισώ να στο βάλω μετά τα ακούσει ώριο να, σώ, να αγωρί, μόλι, μόλι, Εγώ ήδη δεν χαλάω χατήρια στους φίλους μου, κάτσε μισό λεπτό, για να πω ένα περιστατικό να μας οδηγήσει κάπου, το έχουμε πει και στην τηλεόραση αυτό. Το βαπώρ λοιπόν λεγόταν λοιπόν, λοιπόν, ε, Ήμβρος πήγε αφτάνδρο στο ύψος <σχεσόλιο> του τριγώνου των Βερμούδων. Δεν βγήκε έξω όχι στο σύβιο, όχι σιμάτω, ε Σκοινή τίποτα Σώθηκε ένας Πράκτορας και εγώ ναι Όχι η πράκτορας νίγο μου <laughs> Σε άλλο αντικείμενο αγόρι μου Λοιπόν ε, η, η γυναίκα του, του, του, του καπετάνιου Θανάση Διότι ήταν μέρες σε ορτών Και έφυγε να έρθει στην Ελλάδα Διότι αυτό στο, στο, στο λιμάνι κατάπλου Είχε δηλώσει ε, Παρέτηση Και θα θα τον αλλάζανε, θα πήγαινε άλλο καπετάνιος, οπότε κατέβηκε στην Ελλάδα για να ετοιμάσει το γιορτινό τραπέζι. Πλέον είναι γνωστό στα μίντια αυτό και γράψανε τότε και εφημερίδες. Εγώ έχασα και φίλου μου τότε που είχα μέσα και ήταν αυτολογημένοι εκεί. Και μετά από χρόνια λοιπόν διαπίστωσα ότι είχε γίνει στο τρίγωνο των Βερμούδων και λοιπά και λοιπά και, λοιπά και ήμουνα... Συμμετέχουν εντό εισαγωγικών σε ένα περιστατικό που συνέβη μέσα από την επαγγελματική μου διαδικασία και θυμάμαι μια φορά στο Χαρδαβέλα που είμαστε και είχαμε τέτοια θέματα τρίγωνα βερμούδων κλπ και, και ανοίγω και μια παρένθεση τα τέσσερα πέντε χρόνια που έκανε ο Χαρδαβέλα σε κομπή τρία θέματα ήταν τα top ελληνική γραμματεία αρχαία γεωδεσία και τρίγωνα βερμούδων UFO δηλαδή και αυτά Σπανιά Λοιπόν, και κατάλαβα ότι συμμετείχα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε ένα γεγονό που αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Άσχετα εγώ, αν είχα αυτό το χόμπι τη αναζήτηση και είδε όπω μου λέγε πριν, τι με το ΣΕ, ερχόμενο σαν Αμερική, Κανάτο Σύλλογο Και λοιπά Σε μια εποχή, άστα τώρα, μην τα συζητάμε. Λοιπόν, όμω, υπάρχουν πλη, ε, πληθώρα περιστατικών τέτοιων. Και όταν το είπα αυτό στο Άλτερ βγήκε συγγενής του καπετάνιου και κάποιων άλλων του πληρώματος και επιστοπίσαν το γεγονό όχι ότι δεν έχει συμβεί αλλά θέλω να πω και είχα συγκινηθεί ιδιαίτερα να βγαίνουν συγγενείς τώρα ανθρώπων που γνώριζα εγώ αλλά πάμε στο μυστήριο του πράγματος γιατί αυτό είναι δεδομένο το ναυάγιο είναι όμως και πολλά άλλα ναυάγια δεδομένα και καλά στη θάλασσα και στον αέρα έχουν χαθεί αεροπλάνα, τα έχουν βρει μετά χωρί το πληρώμα. Έχει γυριστεί και μια ταινία αντίστοιχη, νομίζω. Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Τι έχει να πει πάνω σε αυτό το μυστήριο γενικότερα, Ότι και αυτό είναι μια τεράστια ιστορία. Που... Το θέμα των εξαφανίσεων πλοίων, αεροπλάνων και άλλων ε... μέσων μεταφορά και συγκοινωνία. Ναι, όντω στο τρίγωνο των Βερμούδων υπήρχε τότε στο δεκαετίο 70 μια τεράστια έτσι, σχετική φιλολογία. Για μένα δεν ισχύει τόσο πολύ με την έννοια ότι υπάρχουν μεν παράξενε περιστατικά και ανεξήγητα. Όχι μόνο στο τρίγωνο, την περιοχή αυτή που ορίζεται, γιατί και εκεί δίστανται οι μεταξύ Βερμούδων, Φλόριντα και Κούβα, ναι, Πορτορίκο, ναι. Ε, μια χοντρικά ε, τριγωνική περιοχή. Ε, δεν νομίζω ότι εκεί είναι τόσο αυξημένη ιδιαίτερα, η συχνότητα εξαφανίσεων που μπορεί να είναι ανεξήγητε ή εξηγήσιμε. Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε τέτοιου είδου παράξενε περιοχέ σε όλη την Ιφίλιο. Μου ο Ιβαν Σάντερσον, ένα ερευνητή του 1960, είχε θεωρήσει ότι υπάρχουν 12. Περιοχές, συμμετρικά τοποθετημένε γύρω στην Ιφίλιο, μια εκ των οποίων ήταν και περίπου στα όρια του τριγώνου εντό εισαγωγικών, μια άλλη ήταν στην νότια, νότια τη Ιαπωνία, μια άλλη ήταν στην δυτική Μεσόγειο, μια άλλη ήταν εκεί στο Άντεν, που λέγαμε προηγουμένω εκεί κοντά από κάτω. Mm -hmm. Τέλο πάντων, συμμετρικά τοποθετημένε 12. Είτε, τα νεκροταφείο του Διαβόλου τα λέει ή ναι, ναι, ναι. τρίγωνα, τέλο πάντων για μένα τρίγωνα είναι κάπω μαγνητική οδό. Α πούμε 12 στίγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται να υπάρχουν κάποια σημεία στη γη όπου το, ούτως ή άλλως, το παράξενο είναι πιο συχνό. Ε, τώρα βέβαια εντάξει όσον αφορά το θέμα των εξαφανίσεων πλοίων ας πούμε ε, ξέρουμε σήμερα ότι, ε, ότι κάποιε από τις εξαφανίσεις που μέχρι πρώτον εξαιρούνταν τελώς ανεξήγητες και μυστηριώδεις δεν ήταν τόσο ανεξήγητες γιατί έχουν ακαλυφθεί α που φέρει πίν, ότι υπάρχει το φαινόμενο των Rog waves, των ε, ανώ, μάλλον, κυμάτων, α πούμε, που ναι, ναι, ναι. είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχει μελετηθεί. Το λέγανε παλιά οι ναυτικοί δεν του πιστεύανε ότι είναι κάποια κύματα τεράστια τα οποία ξεπηδούν από το πουθενά σε ουσιαστικά ήρεμη θάλασσα και το οποίο μπορεί να καταποντήσει ένα πλοίο πολύ μεγάλων διαστάσεων μέσα σε ένα λεπτό, χωρί να στείλει ούτε SOS και να μην μείνει μετά κολυμπηθρό που λένε. Ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχουν παράξενα φαινόμενα στι θάλασσε. Γενικότερα και έχουμε εξαφάνιση πλοίων ή πληρωμάτων, γιατί έχει, υπάρχουν και τέτοιου είδου φαινόμενα: ότι έχουν βρεθεί πλοία εγκαταλειμμένα από το πλήρωμά του, χωρί να υπάρχει εμφανή λόγο, χωρίς δηλαδή να υπάρχει ρήγμα ή ίχνη πυρκαγιά ή κάποια άλλη αιτία που να ανάγκασε το πλήρωμα να τον καταλήψει. Ε, όπω επίση υπάρχουν και πολλά άλλα φαινόμενα του στυλ, όπω είπαμε και στην αρχή για το Άντεν, η τροχή του Ποσειδώνα, δηλαδή φωτεινά φαινόμενα κάτω από τη θάλασσα, φωτεινά αντικείμενα κάτω από τη θάλασσα, φωτεινά αντικείμενα που μπαινοβγαίνουν στη θάλασσα, παράξενε χρονικέ ολισθήσει, παράξενε ομίχλε, ο χιτάμινο Ολλανδό που είπαμε προηγουμένω, δηλαδή πλοία φαντάσματα εντό εισαγωγικών ή τέλο πάντων οπτασίες, πάρα πολλά δηλαδή. Είχα γράψει μάλιστα και μια μονογραφία παλιά τα μυστήρια των ναι. η οποία για να προλάβω αναγνώστες ακροατέ, ακροατές δυστυχώς έχει εξαντληθεί στην οποία εξέταζα πάρα πολλά από τα φαινόμενα αυτά των θαλασσών και του υγρού στοιχείου γενικότερα και ας μην ξεχνάμε βέβαια τώρα που το θυμήθηκε και ένα άλλο τεράστιο θέμα των θαλασσίων τεράτων ή <laughs> εμπάζει ναι, την περιπτώση ναι. των πλασμάτων που δεν έχουν καταταγεί ακόμα στην ζωολογία ως ήδη συγκεκριμένα τα οποία υπήρχαν Άπειρες αναφορές, για πλάσματα που όνοιζε με δίνοσαύρους, για πλάσματα που όνοιζε με θαλάσσια, τεράστια φύρια, α ναι, πούμε, ναι, ναι. δεκάδων μέτρων κλπ. Ακόμα και από νεότερες, νεότερες εποχές, 12 ο αιώνα, από πληρώματα και αξιωματικού πολεμικών πλοίων, δηλαδή σοβαρών ας πούμε. Ναι, μπαρτίον. γιατί αυτοί έχουν και ιδιαίτερο ημερολόγιο, καταγράφουν και, και τη μύγα που βεβαίως, πετάει. Και βέβαια ο αξιωματικό, ο καπετάνιος ενό τουρπιλικού του Βρετανικού ναυτικού, νομίζω είναι αρκετά αξιόπιστο σε σχέση με κάποιον μεθυσμένο υπτάμενο Ολλανδό του ε, ε, 1800 έτσι, ναι, ναι, που ναι, ναι, έβλεπε ναι, ναι. φάλαινε στον ουρανό. Και αυτοί. είναι μέσα στο θρύλο. Εδώ ναι. είναι το ημερολόγιο, όπω λέει Σπάρχουν. και το ημερολόγιο του Κολόμπου για αυτά Ναι, ναι. Εγώ σου λέω Αναφέρει εμφανίσει. Εγώ σου λέω περίπτωση του 20ου και του 19ου που έχουμε και ημερολόγια έχουμε τεκμήρια δηλαδή συγκεκριμένα και από το Βρετανικό mm. Ναυτικό και από επίσημους ας πούμε φορείς και όχι κάποιες ανακρύβοντες διηγήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, παράξενα έτσι και ενίγματα των θαλασσών και του υγρού στοιχείου γενικότερα. Ωραία. Πάμε να δει αλματάκι αγαπητοί φίλοι ε, αν ακούτε μια φασαρία τα έχουμε όλα ανοιχτά και βαράνε από κάτω αλλά δεν πειράζει συ It's only the part of the drum kicking It's only the touch of you Picking little old me It's only my favorite face breaking It's only the frozen ground shaking It's only my opening eyes Taking pictures of you Though Θα λίγο το χαλάκι γιατί ένα μαλάκα από κάτω, επειδή είναι ολογραφία η περιοχή, εδώ βαράει δεν είναι μόνο του και εμεί δεν μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Τη... Να σκάσουμε. Και αν μου τη δώσει, θα κατεβω μετά κάτω να δω πώ θα τον ενημερώσω για να μην του για το μαγαζί. Κάτι που έχω κάνει, κάτι που Κάτι του λίγο αυτό το κομμάτι που μου αρέσει. Δεν θα ναστεί, δεν θα είναι παίβουνε Αλμπέτο φίλοι, Αγνωστε οι επισκέπτε με αυτό το φιλόμε εδώ το θαμάστο βέβαιο, φίλοι μου είναι οι περισσότεροι που έχουν εδώ με όλοι γιατί από του άλλου το είπαμε πριν είναι πρακτο πολύ ήταν και οι πράκτο και εμεί επειδή κατά κύριο λόγο κάνουμε το χόμπι μα δεν τα μπορούμε αυτά, είναι λίγο έξω από τα θέματα μα και να θυμίσω για να μην διακόψω πάλι προχωρήσουμε την κουβέντα την άλλη Κυριάκη θα είναι εδώ ο αδερφός ο Λευθερής ο Σαράγας λοιπόν είχαμε μείνει στα φαινόμενα περί των τριγώνων των βερμοδών. κύριε Βεμπό Μάλιστα. συνεχίστε μία ε, όπως είπαμε και πριν τα μυστήρια της θάλασσας είναι πάρα να το, να, για να μην σε εμπερδεύσω να το πω αλλιώ. Ναι. Τι πιστεύει και τι όχι από τα θέματα αυτά, όχι το τμήμα των Βερμούδων, όλο αυτό που λέμε εμφανίσει, θεάσει, γεγονότα, περιστατικά, αερία 51, αλλά μην το ανοίξουμε με δύο λόγια. Τι Πιστεύουμε από όλα πιστεύει και τι απορρίπτει. Για τη θάλασσα μιλά τώρα ή γενικότερα. Λε, εντάξει, είμαστε στο τμήμα των Βερμούδων, εγώ το λέω γενικότερα. Είσαι ένα ειρηντή καταξιωμένο, γνωρίζει πράγματα και ο κόσμο θέλει να μαθεί την άποψη του καθενό από εμά. Δηλαδή, πιστεύει σε αυτά τα θέματα, ναι όχι και σε πια. Περίπου. Κοίτα, το Περίπου. Το ρήμα πιστεύω έτσι και αυτό δεν μου αρέσει γιατί φανερώνει κάτι. Εντάξει, πίστη αυτό χρησιμοποιείται σε μεγάλη ναι. δύναμη, πίστη, ξέρω εγώ, Έχει δύο, ναι. σε κάτι τραπεζική α πούμε. Θεωρήσει παρτά να το πάλι. Αλλιώς... Ε, θεωρώ ότι αλυθεί, γι' αυτό και ασχολούμαι κιόλα. Αν θεωρούν ότι όλα ήταν φαντασώσει, δεν ασχολούμαι καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σκληρός πυρήνα παρά φυσικού μυστηρίου, Ανεξήγητου σε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά φαινόμενα από τα. Το ε, και παρά φυσικό η... το λέμε εμείς μπορεί να είναι και αυτό φυσικό ναι ναι Αλλά το το λέω, πάντων, να, ξέρουμε, για είναι να, να το πάμε. διαχωρίζουμε ναι ακριβώς ε, είτε λέγεται αυτό το πράγμα UFO είτε λέγεται Παράψυχικά φαινόμενα, είτε λέγεται α πούμε τηλεπάθεια, είτε λέγεται τηλεκίνηση, είτε λέγονται φαντάσματα, είτε λέγονται οπτασίε, είτε λέγονται παράξενε πτώσει από τον ουρανό αντικειμένων, είτε λέγονται χρονολισθήσει και παράξενε άλλε εμπειρίε που αφορούν χρονικέ διαστρεβλώσει και, και άπειρα πράγματα. Δηλαδή, τόσα πολλά που και εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω στο μυαλό μου μια θεωρητική λίστα. Σίγουρα υπάρχει ψώμη εντό εισαγωγικών σε πάρα πολλά από αυτά, περισσότερα, ίσω και σε όλα αλλά φυσικά υπάρχει και τεράστια παραπληροφόρηση, τεράστια ε, παραπλάνηση, αφέλεια και χαζομάρα εκ μέρους πάρα πολλών και εντός ερευνητών και του κοινού έχει σηκωθεί δύο στα τελευταία χρόνια με την έλευση του διαδικτύου και των social media ακόμα περισσότερο τεράστιο σύννεφος το οποίο συσκοτίζει ε, σχεδόν εξ κάθε σοβαρή προσπάθεια οργάνωση έρευνα ε, κλπ. Ε, βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό που θέλει να ασχολείται και να ερευνά ε, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να δράσει και να κινηθεί αναλόγως Δεν είναι όπω παλιά που υπήρχαν βιβλία, υπήρχε αλληλογραφία, υπήρχαν, υπήρχαν αναγνώσει, τα πράγματα να ήταν πιο οριοθετημένα και πιο αργά κινούμενα όπω θυμάσαι και εσύ. Τώρα είναι πολύ γρήγορα όλα αυτά. Ε, είναι το θέμα τόσο περίπλοκο που δεν μπορώ να δώσω με δύο λόγια την άποψή μου. Εξάλλου, έχω γράψει και πόσα βιβλία προ να περιγράψω. Τι ξέρω, τι δεν ξέρω, τι νομίζω ότι ξέρω, τι θεωρώ ότι ξέρω ή τι θα ήθελα να ξέρω ε, και παρόλα αυτά δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ελπίζω να συνεχίσω. Τελικά τι συμπέρασμα έχει βγάλει, Ξέρει, δεν ξέρει ή νομίζει ότι ξέρει, ε, Πολύ είναι εν είδα ότι ουδενίδα που το είπε και ο Σοκράτη προ πολύ πριν. Α, πολύ παλιά. Ναι. Αλλά είναι η έρευνα, είναι μια πορεία. Έτσι. Η οποία δεν είναι ακριβώ τελικά το τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Το ταξίδι μετράει ρε, καταρχήν. Ε, πρώτον αυτό, σαφώ. Και δεύτερο, ότι δεν είναι τι μάθαμε ακριβώ, τι μαζέψαμε στοιχεία από εδώ και από εκεί. Είναι, είναι και αυτό, σύμφωνο. Είναι και αυτό. Όμω και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Για μένα είναι η διεύρυνση η τελική τη συνείδηση και η διεύρυνση τη αντίληψη και τη επίγνωση και η γενικότερη συνειδητοποίηση του ποιο είσαι, πού πα, πού βαδίζει και ποια είναι η θέση στον κόσμο και στο σύμπαν. Το γιατί δηλαδή. Και το πώ. Και από εκεί και πέρα παντά άλλα. Δηλαδή, ένα για μένα ο οποίο έχει ξεκινήσει τα 18 του, ας πούμε, με την, το ειλικρινέ και πάθος και το ειλικρινές ενδιαφέρον και το κέφι ας πούμε του Πιτσιρικά ο και την να... καθαρότητα τη σκέψης στην ναι, εποχή εκείνη την αγνότητα των προθέσεων και ας πούμε ξεκινάει είναι να ερευνά τα UFO λέμε τώρα και μαζεύει περιπτώσεις, έγινε αυτό εδώ έγινε εκείνο τάλο, προσγειώθηκε το τάδο UFO φάνηκε το τάδο, το φως των ουρανό και τα και τα και έχει φτάσει όχι 18% αλλά 48 και 58 και συνεχίζει να μαζεύει περιττώσεις και λέει δηλαδή, τα, ίδια, τα ίδια και να αναμασάει τα ίδια τα ίδια που αναμασούσε τα 18. Για να αυτό δεν έρευνα αυτό τίποτα, καλύτερα να μαζέψει γραμματόσυμα, γιατί τα γραμματόσυμα είναι με τι άλλο, τα πουλάς, τα αγοράζεις, τα βλασάρει, ναι, τα ανταλλάσσεις. Έχει αυτό το κεφτού. Πέρασε και δεν ακούμπησε αυτός για μένα. Και το λέω, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητέ και υπήρχαν σε διάφορους χώρους του παραφυσικού, οι το, δεν εξελίχθηκαν καθόλου. Μες. Είχαν ένα χόμπι, α πούμε, το οποίο εξακολουθούσαν να το έχουν σαν χόμπι και το οποίο δεν του εξέλιξε. Δεν το χρησιμοποίησαν. Ναι. Πέρασε και δεν ακούμπησε από πάνω του για να, σαν ευκαιρία, να εξελίξουν τη σκέψη του, την ε, επίγνωσή του, τη συνείδησή του. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Ε, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Να πω στο μελένιο εδώ, με όλη μου την αγάπη, αν ε, έχει κάτι σουγουάρο να ρωτήσει, να ρωτήσει να μαθαίνουμε. Αλλιώ μπορεί να αποχωρήσει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, με λένε η αίμο, μην πάθουμε για κανένα μελάνωμα. Πάμε λίγο το ντεραβέρι εδώ γιατί οι άλλοι από κάτω τα έχω πάρει στο κρανίο. Θα κάτω που μου φαίνεται κάτω αργότερα. Συγκρατήσιο ρεκόρ. Ναι, ναι, ναι. κοιτάξτε να δει τώρα, έχει εσύ ένα μαγαζί και βαρά και εκεί γιατί η Αθήνα. Οι άλλοι μπορούν να θέλουν να κοιμούνται να κάνουν οτιδήποτε, να ακούνε μουσική, να ξέρω εγώ, του παστανευρασεί. Λοιπόν, <κοίλοι> γι' αυτό ήρθε η κρίση. Γιατί κάποιοι λέγανε κάτι πριν εκεί, με λένε ασταλείω με αγάπη. Και μαλακιές να λέμε, τις λέμε τα βραδιά όπως ξέρεις Γιατί ακούς κάθε μέρα Για να περνάει η ώρα Αλλά μέσα στις μαλακιές που λέμε, πρώτο εγώ Λέμε και καμιά καλή μαλακία Και να ανοίγει λίγο ο εγκέφαλος Και μουσικούλα βάζουμε, άραξε να χαλαρώσει Πάρε, και για καφέ Άμα εγώ και είσαι στην Αθήνα Είσαι στην περιφέρεια εδώ κοντά Έλα και ένα βράδυ εδώ, δεν έχω πρόβλημα εγώ Το έχεις νομίζω. Λοιπόν, Παίρναμε καλά, τις προσπάθειές μας κάνουν όλοι, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μυαλά μας σε ισορροπία γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και όπως έκανε πιο πάνω κάποιοι φίλοι που συζητάγανε, η Ελλάδα από την ξέραμε έχει τελειώσει, μην έχετε ψεύδεσεις αγαπητοί φίλοι Όποιος λέει είμαι Έλληνα, σε 10 χρόνια θα του ζητάνε ταυτότητα Συμφωνείς Εμεί Απολύτως, ε? εμείς υπόκειτο όλα συζητάνε και τώρα Πες, να σου πω κάτι. Αν περάσω εγώ π.χ. τώρα που γίνονται φασαρίε άλλο και με σταματήσει αστυνομία γιατί είναι αργά, γιατί έχω υποπτηφάτσα και θα μου πείσουν παρακαλώ ταυτότητα. Δεν έχω ταυτότητα μαζί μου. Θα μου πούνε, ελάτε για εξακριβώση. Αν πιάσουν ένα αντίστοιχο. τώρα τι να μην χαρακτηρίσω. Ναι. Εθνότητας να χαρακτηρίσω χρώμα δέρματος να χαρακτηρίσω χαρακτηριστικά. Έναν πάνε... λάθρο μετανάστη. Ναι, είναι από φα... τι ευπαθεί ομάδε εδώ πέρα που, έχουμε, που έγινε και προθέσει ντου στο και πιάσανε πόσου. θα τον πάνε με δεν ναι, νομίζω. Συνεπώ, αυτό που λες ισχύει από τώρα για την ταυτότητα. Α να πω στο διάλογο. Είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Έχω μια στόχευση. Αλλά αυτό που βλέπω γύρω μου με θλίβει. Και πήγε ο άλλο και έκανε τώρα. Γιατί και η πολιτική μα επηρεάζει την καθημερινότητά μα. Όπω και τα ανεξήγητα έχουν σχέση με την καθημερινότητά μα. Πήγε και έκανε deal. Γιατί μόνο του το είπε με στη βουλή τώρα μιλάω ο Πρωθυπουργό και λέει Ντιλάρο. Ρα Μαγκαβού μιλάσαμε Ντιλάρο, ο Τσιπρά. Yeah. Ναι. Business κάνει ή κυβερνάει, δεν κοιμάω, καταλάβει. Τώρα και πήγε πένεις... και του δώσαν έξι μήνε παράτα στο χρέο που δεν υπάρχει, ή το φάγανε αυτοί ή το φάγανε μαζί. Και όσοι τα φάγανε, για να έρθουν εδώ όλοι οι λαθρομετανάστε Ευρώπη που του διώχνει η Γερμανία, ενώ όλοι κλείνουν τα σύνορα. Αυστρία, Ουγγαρία, Σουηδία. Ιταλία Και λοιπά Και εμείς το παίζουμε τι τώρα Πονώψυχ. Open Society Πονώψυχ. Και Open Government που έλεγε Ο Τζέφρι Και τον θα τον εξαναφέρουνε στην επιφάνεια Να το θυμηθείτε Λοιπόν Ρωτάτε εμείς δεν το παίζουμε εδώ Δόγματα ρωτάτε και συζητάμε ο, αν πιάσουμε την κουβέντα για να λέμε ότι μας κατέβει και να καθόστε να ακούτε ε, χωρίς να συμμετέχετε μπορούμε να μιλάμε 8 μέρες το θέμα μας είναι εκεί λοιπόν Αυτό είναι πολύ σωστό το είδα και εγώ σήμερα λέει ο Μελένιος εδώ ότι εδώ και λίγες μέρες έρχονται εμπορεωματοκιβώτια στην Ελλάδα με την αυ... επιγραφή Made in Macedonia Από παλιά ήτανε Αλλά δεν σκαγαν μύτι Που ξέρω εγώ Τώρα σκάσανε και μύτι Και θα μας πουλάνε κομματάκι κομματάκι Σαν το ανέκδοτο με το λεπρό που πέταγε Τις ε... Τα πετσί του έξω το παράθυρο Γιατί λέει άλλος την κομπανάμε σιγά, σιγά". <laughs> Λοιπόν Είμαστε UFO και στα παράξενα φαινόμενα που μπορεί να μην είναι και παράξενα. Θανάση λέγε, γιατί σε έχουν κατατάξει εντό εντός εισαγωγικών στην κατηγορία των ερευνητών του πολύ παράξενου θέματος, οπότε λέγε. Ναι, ε, τι να πω τώρα πάνω στο θέμα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αν ξέρεις και κάτι για τον Ισάκη Δίας που βρίσκεται στη Κρήτη mm -hmm. και το οποίο κατά λέει εξαφανίζεται, δεν έχω κάτι δεν υπόψη δεν έχω και το υπόψη πρώτη φορά, δεν το, νομίζω, νομίζω, πρώτη φορά το αν εγώ. υπάρχει κάποιος με κάποια πληροφορία να μας πει πολύ ευχαριστώ με την έννοια ότι για το εξαφανίζεται δεν το ξέρω το, το ξέρω δηλαδή σαν ε, γεωγραφική οντότητα αλλά δεν έχω ιδέα το τι ακριβώς τρέχει εκεί από βλευράς περίεργες η Κρήτη ούτως ή άλλως είναι ένα, ένας χώρος που έχει πάρα πολλά ε, παράξενα φαινόμενα. Δεν μου λε, εκεί με τον Τσούτσουρα τα... έχει ασχοληθεί καθόλου εσύ. Όχι ιδιαίτερα, και εγώ το έχω διαβάσει βασικά. Α, αλλά σε ένα άτομο δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα. ούτε έχω πάει δηλαδή είσαι και συγκεκριμένα στο Τσούτσουρα, όχι. Αλλά γενικότερα υπάρχουν τόσα πολλέ ιστορίε από την Κρήτη και τεκμηριωμένε και όχι μόνο αφορά πούμε, υπόγεια ή βάσει ή ξέρω εγώ τέτοιου είδου πράγματα. Αλλά και μυ μυστήρια παραδόσει, φρίλη, ε, ε, παράξτενα φαινόμενα. Ε, είναι ένα τεράστιο. Είναι πολύ επιβαρημένο των εισαγωγικών νησί και τόπο με ε, το, βέβαια, το παραφυσικό. Ε, Προετών είχαμε πάει με τον συνάδελφο και φίλο τον Τζόναθαν Μπράιτ, τον ερευνητή και τον Α, αδελφό μπράβο. του. Είχαμε πάει στη, στο Βαρκού και είχαμε κάτσει 11 μέρε. Τι από... κάνει αυτό, παρεμπιπτόντω. Μια χαρά είναι. Τον έχω χάσει. Ε, και εγώ είχα τον δω πολύ καιρό. Πρέπει να, να τον δω... Από ναι. Πρέπει να τον εφέρουμε από εδώ. Πρέπει να τον εφέρουμε ένα βράδυ. Να μιλήσει. Όλοι γουσάρουν τα τρελά και τα ε, Πολλοί Έχει φοβερέ γνώσει ο Τζόναθαν πάνω στο θέμα τη παραψυχολογία, των φαντασμάτων και όλων όντως, των, των φαινομένων. 30 χρόνια που το ξέρω, είναι εκεί, δεν έχει φύγει και μπράβο του. Ασχολείται Λ... με αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αφορμή την Κρήτη, που λες είχαμε πάει το 13 το καλοκαίρι, τον Μάιο-Ιούνιο. Είχαμε πάει στι 11 μέρε στο Φραγκοκάστελο τη Κρήτη Νότια, στα σφακιά και κοντά. Και μείναμε προκειμένου να ερευνήσουμε το φαινόμενο των δορσουλυτών. Το περίφημο. Mm -hmm. ε, με δύο λόγια, εδώ σου λείτε στις τι είναι. Ε, ότι κάθε επέτειο της μάχης του Χατζημιχάλη Νταλιάνη που πολέμησε τους Τούρκους στο Φραγκοκάστελο του Κάστρο εκεί που είναι κάτω και στο νότια Κρήτη, απέναντι από τη Γάβδο ε, το Μάιο του 1828, σκοτώθηκαν όλοι στη μάχη αυτή. Mm -hmm. Από τότε κάθε επέτειο της μάχης εμφανίζεται ένα σωφασματικό στρατός εκεί κοντά, με τις πρώτε ακτίνε του ηλίου που είναι περίπου με δοσβουλίτε που αστράφτουν στι πρώτε ακτίνε του ηλίου τα άρματά του, εκεί στο στολέ του, τα κράνη και όλα αυτά. Και εκτό και... των ερευνητών, να συμπληρώσω, ότι υπάρχουν μαρτυρίε απλών κατοίκων που λένε ότι το. Θα έρθουμε να Γιατί έρθουμε για να για για Λοιπόν, ο θρύνο είναι αυτό: Ότι κάποια στιγμή εμφανίζονται αυτοί το πρωί εκείνη τη επαιτίου τη μάχη, ξεκινάνε από ένα σημείο ας πούμε, και περνάνε από το κάμπο και χάνονται προ τη θάλασσα όταν ο ήλιο έχει ανατείλει. Αυτό είναι περίπου ο θρύλος Και οι ιστορίε. ήξερα, και ο Τζόναθαν ήξερε και πολύ ξέραμε ότι υπήρχαν αναφορέ, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε βιβλιογραφικά τουλάχιστον κάποιε συγκεκριμένε μαρτυρίε, κάποιο συγκεκριμένο έτος κάποια συγκεκριμένα στοιχεία απέναντι του γνωστού σενάριου που επαναλαμβαν, επαναλαμβανόταν αενάω εδώ και δεκαετίε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε πότε άρχισε, ούτε γιατί άρχισε, ούτε επώνυμε μαρτυρίε ούτε τίποτα. Και από. Παλιά ήθελα και εγώ να πάω, ε, ξέρεις, όπως είναι αυτά τα πράγματα κάθε χρόνο, ναι εντάξει δεν μπορώ τώρα, έχω ένα αυτόν έχω τ' άλλο, του χρόνου θα πάμε, του παραχρόνου, κάποια στιγμή λοιπόν ο Τζόναθα μου λέει εσύ αν δεν πάμε δεν πρέπει να πάμε ποτέ, του λέω ναι έχεις δίκιο, να πάμε μου λέει το καλοκαίρι το Μάιο του 19. Άρα πάμε να ξεμπερδευούμε. Πήγαμε βέβαια. Πάμε μια κουβέντα με την έννοια ότι ήθελε προετοιμασία. Ο Τζόναθαν είναι γνωστό για το τεράστιο ε, οπλοστάσιο από όργανα που έχει, κάμενε, ναι, μετρητέ ναι, ναι, ναι, ναι, και εγώ δεν ξέρω τι. Στείνεται τη νύχτα. Και... Ναι, ήρθε και ο αδερφό του που είναι ο περατέρ επαγγελματία. Με σκοπό πήγαμε ουσιαστικά να ερευνήσουμε το φαινόμενο, να βγάλουμε κάποια άκρη αφενός μεν, να βρούμε στοιχεία αφενός, αφετέρου, να φτιάξουμε και κάτι και να μαζέψουμε υλικό, οπτικό, βιντεοσκοπημένο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω ε, λοιπόν, έτσι και έγινε. Το αυτοκίνητο είχε τότε το Bright, ένα, αυτοκίνητο, ένα station το οποίο οι τρει μα χωράγαμε μόλι μέσα. Το, ήταν τίγκα στα όργανα στα και, στα... Πράγματα, <laughs> ναι. Ναι. και πήγαμε στην Κρήτη όπου κάτσαμε στο Φραγκοκάστρο εκεί στο χωριό και μείναμε 11 μέρε. Ε, είχαμε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση από του ντόπιου, οι οποίοι ήμασταν τα κοπέλια από την Αθήνα που ήρθαν να ψάξουν εδώ. Μα υποστηρίζανε, μα κάνανε, μα δείχνανε. Πεθάναμε στο φάικι στο πιο τόπο, όπω καταλαβαίνει. Ο δήμαρχο του Φραγκοκάστρου μα έδωσε τα κλειδιά του κάστρου για να μπαινοβγαίνουμε ό,τι ώρα γουστάραμε. Τρει το πρωί, τέσσερι και λοιπά. Αυτό είχε και τον τουρισμό εκεί το τοπικό, ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια ήταν η ουσία. Εμείς πηγαίναμε όχι μόνο τα ξημερώματα, κάθε ξημερώμα, πηγαίναμε και άσχετες ώρες για να ψάξουμε από εδώ, από εδώ, από εκεί, με πλάνα, με υπέρυθρα, με τόνα, με το άλλο. Ε, εξετάσαμε πάρα πολλούς μάρτυρες ντόπιου. και υπήρχαν οι μάρτυρες, Μισή πόρτα τώρα, μετά από 6 χρόνια, μάλλον δυστυχώ πιο πολλοί από τι έχουν πεθάνει. Μιλάμε τώρα για παππούδια το 1090 και 95. Ε, εννοείται. Ε, με την έννοια αυτή, φοβάμαι ότι ήμασταν η πρώτη και τελευταία σοβαρή έρευνα που έγινε. Με την έννοια ότι είχαμε πρωτογενέ υλικό και μάρτυρε αυτόπτε. Δεν θα υπάρξουν πια μάρτυρε. Ε, ε, ανακαλύψαμε πολλά πράγματα. Δεν είδαμε του βουλήτε. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, ή τουλάχιστον δεν είδαμε αυτό το οποίο φημολογείται. Αλλά βρήκαμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που ε, τροποποιούν το μύθο. Για πε έναντυπωσιακό πράγμα ή κάτι πρώτον πάνε. ότι υπάρχουν μαρτυρίες υπήρχαν μαρτυρίες του φαινόμενου μέχρι κάποια εποχή. Από μια εποχή και μετά σταμάτησαν να παρατηρούνται οι δοσουλίτες. Καταλάω εποχή και μετά, μετά το 90, ας πούμε, 90 κάτι από ό,τι βρήκαμε. Ε, πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι ίδιοι οι κάτοικοι θεωρούν ότι δεν είναι το αντιμετωπίσεις το φαινόμενο ως ότι κάτι που να σε ήλωσε ότι αχαχαχουχού. Ναι. Ήταν πολύ σοβαρά και μας μου μου έκανε εντύπωση ότι. Θεωρούσαν οι περισσότεροι κάτοικοι ότι το φαινόμενο στα μάτιασε να εμφανίζεται γιατί χτίστηκε ο κάμπο. Δηλαδή, δεν ήταν το φρονικοκά του, ήταν ένα κάστρο μέσα στον κάμπο. Αλλά ε, ψημό που άρχισε να γίνει ε, κατική και αυτό. ένα χωριό, α πούμε. Είχαμε από δέκα από εκεί κάτι καλύπια. Αλλά σιγα σιγά-σιγά χτίστηκε, γίνανε ξενοδοχεία, γίνανε νοικιαζόμενα, είναι ταβέρνε, γίνανε έτσι, γινε ήταν αλλιώ, να γίνει πολύ. χάθηκε και το όλο Οπότε, μυστηριακό κομμάτι. Και όχι μόνο αυτό αλλά ίσω μεταβλήθηκε και γεωμετρία του τόπου η τοπογραφία, η οποία να μην επιτρέπει στου δροσουλίτε ότι και αν είναι αυτή να εμφανίζονται. Δεύτερον αυτό. Τρίτον. Οι αναφορέ των παππούδων που βρήκαμε ε, μεταβάλλονται σύντο χρόνο. Δηλαδή, αλλιώ έβλεπε ο παππού το 1940, αλλιώ το 1950, αλλιώ το 1960, αλλιώ το 1970, αλλιώ το 80 Και άμα είχατε κάνει και ένα τσιγάρο, λέει, θα τα βλέπατε σίγουρα όλα. Χαχά, χαλό, χαλό. Η <χειρακή> εκεί. Λοιπόν. <χαλώς> <χαλώς> <χαλώς> <χαλώς> <χαλώς> Μήπω από αυτό. Εμεί πηγαίναμε ξενέροι στην έρευνα τώρα. Οι παππούδε δεν ξέρω. Ε, εντάξει. Ε, εν περιπτώσεις, τώρα για να σοβαρευτούμε, όντω υπήρχαν περιπτώσει, αλλά το φαινόμενο μεταβαλλόταν συν χρόνο. Αυτό βρήκαμε. Ε, Επίση, ένα άλλο που ανακαλύψαμε ότι δεν έχει καμία σχέση το φαινόμενο με την επέτειο τη μάχη. Δηλαδή, βρήκαμε αναφορέ και περιπτώσει ε, και ιστορίε από όλο σχεδόν το χρόνο. Όχι το Μάιο και τον Ιούνιο. Ε, είναι αυτόν μύθο. Τελικά ανακαλύψαμε. Απλώ πρέπει, από ό,τι καταλάβαμε. Ε, πρωτού ανατείλει ο ήλιο να έχει ε, έτσι, πώ το λένε, να μην φυσάει καθόλου αέρα, πρωτού έχει να φυσάει νοτιά από κάτω από το λιβικό πέλαγο, να έχει λίγο έτσι, σαν ομίχλι, να, να έχει ειδικέ μετεωρολογικέ συνθήκε προκειμένου να εμφανιστεί το φαινόμενο. Το οποίο μπορεί αυτέ οι συνθήκε να υπάρχουν και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, α πούμε. Τουλάχιστον ε, ναι. αυτό καταλάβαμε και αυτό μα είπαν και οι ντόπιοι. Μάλι. Δηλαδή δεν ισχύει το, η επέτειο τη μάχη ότι εμφανίζονται τότε και αυτό μάλλον είναι μεταγενέστερη προσθήκη στο μύθο επειδή ήταν ακριβώς έτσι πιο γραφικό και ναι μεν σκοτώθηκε ο Χατζημιχάλης Δαλιάννης να παλικάρει για το οπότε τα φαντάσματα βγαίνουν και λοιπά και λοιπά Αυτό σενάριο. ξεκίνησε από θεωρία μπλα μπλα ή από κάποιον στα παλιά χρονιά και... που ε... το είδε το είπε και έμεινε Σίγουρα υπάρχουν ε... μαρτυρίες δεν καταφέραμε να ξεκριβώσουμε πού ακριβώ ξεκινάνε οι μαρτυρίε. Δηλαδή, ξεκινάνε από την ημεροναύτη των χρόνων, ξεκινάνε μετά το 1800, μετά το 1900. Ε, είναι και πολλά χρόνια που έχουν περάσει. Η υπόψη είναι ότι το 1925 είχε πάει ο περίφημο Άγγελο Τανάγρα κάτω, είχε κατέβει, να μελετήσει το φαινόμενο. Ωραία. Όπου τότε θα ήταν και ευκαιρία να βρει κάποιε πιο παλιέ μαρτυρίε. Ο Τανάγρα δεν κατάφερε να το ξεκριβώσει το φαινόμενο. Μάλιστα τη μέρα εκείνη που θα φανιζούταν οι σουλίτε είχε συνεφιά, καταιγίδα, ξέρω εγώ τι. Ε, Άρα, ναι βρήκε κάποια πράγματα αλλά δεν, από τότε δεν έγινε καμιά τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ εμπεριστατωμένη έρευνα με την έννοια ότι εμείς πήγαμε, κάσαμε 11 μέρες ολόκληρες για να έκαμε το βράδυ, μαζέψαμε αναφορές μαζέψαμε ιστορίας άρα άσχετα και... με το δροσουλιτικό φαινόμενο που Έχουμε... βλέπουμε, δεν βλέπουμε... Το, το άλλο παρακάτω ενδιαφέρον ποιο είναι ποιο ενώ ποιο. δεν βλέπουμε τίποτα ε, δεν βλέπουμε πια, Πια. Ε, παλιά έβλεπαν ναι. απλώς ε θεωρώ ότι το φαινόμενο σταμάτησε να εμφανίσεται τουλάχιστον με τη μορφή που εμφανιζόταν παλιά ναι. αλλά ότι ήσχε, ότι ήταν παλιά υπήρχε το φαινόμενο δεν ήταν ακριβώς μετεωρολογικό Δηλαδή, κάποιο αντικατοπτρισμό όπω είπαμε πολύ από τη Λιβύη, που ξέρω εγώ τι, όχι, όχι, λιπά, δεν, ήταν, λιπά, ναι. δεν ήταν φαταμοργκάνο, ούτε κάτι τέτοιο. Πολύ πιθανό να είχε τη διάσταση του μετεωρολογικού φαινομένου, αλλά θεωρώ από αυτά που βρήκαμε τα στοιχεία, έτσι, τα οποία είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα αναφέρω τώρα. Έτσι, μα έπεισε όμω το θέμα ότι υπάρχει ένα πυρήνα βασικό, πάρα φυσικό, ο οποίο ε, είναι φαινόμενο που εκδηλώνεται, ή εκδηλώνονταν μάλλον, σε κάποιε ειδικέ μέρε του χρόνου που οι μετεωρολογικέ συνθήκε ήταν κατάλληλε. Εκεί καταλήξαμε. Ε, δυστυχώς εδώ και χρόνια το υλικό αυτό έχει μείνει ανεκμετάλλευτο γιατί έχουμε όλοι πολλές δουλειές και ο Τζόναθεν έχει πολλές δουλειές. Θα μπορούσε να βγει ένα καταπληκτικό ντοκιμοντέρ. Γιατί έχουμε υλικό, από τώρα. υλικό και από του μάρτυρε και από την περιοχή και από το κάστρο και από τον νεκροταφείο που ήταν εκεί. Έχουμε δηλαδή μαζέψει υλικό πάρα πολλών ωρών το οποίο θα μπορούσε να συμπτυχθεί και να γίνει κάτι καλό. Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει χρόνο και τα μέσα τα τεχνικά για να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ τι Μουλάξτε. έχω σκεφτεί το τελευταίο καιρό, το δουλεύω στο μυαλό μου και θα στο πω τώρα στον αέρα γιατί δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θέλω να μαζέψω 10 ερευνητέ, δηλαδή από το ένα άγρο στο άλλο, από σένα π.χ. από τον Τζόναθαν α πούμε το χώρο του παράξενου μέχρι το γούδι δηλαδή Σαραγά 10 θα πάρει ο καθένας επάνω του 50-60 σελίδες να αναπτύξει <coughs> κάτι από τα θέματα που ξέρει οπότε να βγει μια συλλογή mm -hmm. 10 ερευνητών φίλων εδώ της παρέας και να έχει αναφορές από όλη την κάμα των θεματών και νομίζω ότι είναι και μια καλή κίνηση θα εκφράσει πολλούς και στο κοινό που, που να το διαβάσουν ή να μείνει και κάτι αλλά να είναι μια ομαδική εργασία να μου αρέσουν οι ομαδικές εργασίες mm -hmm. και όπως είπαμε και στην αρχή με τους πράκτορες ή τους πράκτορες εάν δούλευε το σύστημα ομαδικά θα ήμασταν σήμερα historical channel διότι και ερευνητές υπάρχουν που ξέρουν να γράφουν και να μιλάνε και το ραδιόφωνο το κατέχουμε και την τηλεοράση και κάμερες υπάρχουν και φωτογράφοι υπάρχουν και ενδιαφέροντα υπάρχουν και χώροι όπως είναι αυτό που λέγαμε τώρα οι δροσουλίτες, ή άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι ελεύθεροι δεν είναι ανάγκια, σούμε, να σομενα παρισάδια και θα βγαίνουν με animation και σκηνοθέτες έχουμε όπως είναι και ο Μάστορας που κάνει αυτή τη δουλειά, νέο παιδί καταπληκτικό και ετοιμάζουμε και ένα ωραίο project θα τα πούμε το αυτά. Και θα κάναμε δουλειές ωραίες Αλλά η φαγωμάρα Του ξέρει ποιος είμαι εγώ ρε Και αναφέρομαι στον χώρο τώρα Ποιος θα φάει τον άλλον ε, Ισιώσαν όλοι Και δεν παράγεται καιρό Και είμαστε υποχρεωμένοι τώρα εγώ εσύ Ως αγάζω οποιοδήποτε να απολογούνται Ότι δεν είναι ελεφάντες Και δεν μοιάζουν με κάτι άλλους Να μην πω ονόματα γιατί πολλοί έχουν κάνει Και Behind the Iron windows μα αγαπητοί φίλοι, στολμπεργατέσσερα.com, άγνωστη επισκέψτεω κάθε Κυριακή. Διαχρονική εκπομπή από 1988, 889, από το 1988-89 από τον Τζερόνιμο Γκρούβι, απόδειξη του ότι δεν αλλάζουμε εύκολα ε, αντιλήψει, ιδιαίτερα στα θέματα αυτά, διότι οι εκπομπέ αυτέ είναι έτσι από τότε και έχουν περάσει απίστευτα άτομα και τραλλοί ερευνητέ από εδώ έχουν πει. Από το ένα άκρο έω το άλλο. Από το ένα άκρο στο άλλο. Σήμερα έχουμε Θανάση Βέμπο. Την άλλη Κυριακή έχουμε Λευθέρη Σαραγά. Και θυμήθηκα τώρα μια ερώτηση μια φίλη πιο πάνω, Αν θα έκανε ο Θανάση Βέμπο σε εκπομπή με το Σαραγά. Και γιατί να μην κάνει. Δεν νομίζω ότι έχουν και μεγάλε διαφορέ. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, δεν θυμάμαι. Έλαγα με του βασικά. Έχω ξεκινήσει να λέω για την έρευνα που κάναμε τον Τζόναθαν Προεξαετία, πενταετία και γενικότερα για το φαινόμενο αυτό, ω αφορμή με την έννοια ότι υπάρχουν όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, να μην πω σε τον κόσμο, στην Ελλάδα που μα ενδιαφέρει, άπειρα μέρη, άπειρα φαινόμενα, άπειρα πράγματα να ερευνήσει κανεί, αρκεί να τα ερευνήσει σωστά, το οποίο δεν είναι πάντα, δεν είναι ποτέ εύκολο. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει ενέργεια, θέλει χρήματα, θέλει, θέλει μεράκι. Ναι, θέλει γενικώ πράγματα τα οποία δυστυχώ περισσότεροι είναι άντε να να δούμε τι και αχάχάχουχου, δεκαδρομή και, και χαβαλέ. Δεν είναι έρευνα αυτή. Εκδρομή είναι. χαβαλές είναι. Έτσι. Έρευνα δεν είναι έρευνα. Θέλει θυσίε, θέλει κόπο, θέλει ενέργεια, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Η σωστή έρευνα. Αλλιώ εντάξει, κι εγώ διαβάζω ένα βιβλίο και λέω ότι έρευνησα. Ε, πάω μια βόλτα, ας πούμε, στο φαρκοκάστελο. Κρατά 10 κάνω πράγματα πάνιο. από κάποιου που είπαν κάτι και λε ε, κάνω, να, τα... ναι, κάνω και ένα ωραίο μπάνιο, τρώω και σουβλάκια και λέω πήγα φαρκοκάστελο και δεν είδα τίποτα. Ε, και είσαι και καθαρό. Ναι, κάπω έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολη η έρευνα. Υπερματική. Συνεχίζουμε εδώ είμαστε Απάμε λίγο και σε έτσι, γεωγραφικά σημεία Που έχει πάει ο φίλο μου Να ακούμε τουλάχιστον νοηρά ΡΑ Και ραδιοφωνικά Να ταξιδεύουμε Κάποιος ρωτούσε το Γιατί πήγε στο Θιβέτ Αλλά μου φαίνεται ότι δεν έχει πάει στο Θιβέτ πάει και, στο Νεπάλ Ναι δεν έχω πάει Θιβέτ Ήθελα να πάω δεν μπόρεσα Ίσως καταφέρω κάποια στιγμή και Νεπάλ έχουμε, έχω πάει Είχαμε ναι. μια κόμπια αναφορικά ναι, και είχαμε μετά έρθει και από εδώ και τα είχαμε πει και ενδεξιδικά. Αν θυμάσαι, Σολομπέργα την κατοικιτά. Ναι, ναι. Να δούμε. Μου έχουν γράψει και πρέπει να λέω, μου λένε από χαλκιδική για θέματα που έχουν εμφανιστεί κατά καιρού στον Όλυμπο ότι εμφανίζονται σαν κάποια λάμψης και λοιπά και λοιπά εμφανίσεις, θέλει να πει και λοιπά Έχεις κάποια άποψη για αυτά κάποιοι άλλοι έχουν σε ρωτώ Απλώ για να ε, πούμε και την ερώτηση ότι ο Όλυμπος έχει πλούσιο ιστορικό σε τέτοιου είδους φαινόμενα και σε UFO και σε λάμψει, και σε οπτασίες, και σε διάφορα άλλα πράγματα, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίε και αιώνε. Μπορώ να πω. Mm. έξω δεν τυχαίω ότι ήταν το ιερότερο βουνό των Ελλήνων. Ε, δεν είναι, ίσω το πιο εντυπωσιακό, αλλά το ότι είναι το πιο ιερό, φανερό είναι ότι είχε κάποια. Και ιτερότητα. η ετοιμολογία του θα πει ο λάμπον. Ναι. Αυτό που ε... Λάμπει δηλαδή. Έχει καλησπέρα σε πολλά. Βέγγα στο φίλο μου τον Πέτροχο. Ναι, πολλά Πετράκη. Δεν σου είπα προχτέ, πειράζει. Λοιπόν. Και... Έχει πάει Las Vegas. Έχει πάει, πάει και Las Vegas. Ω ερευνητή ή ω χαρτοπέχτη. Ω επισκέπτη. Δεν έχασα λεφτά, έχασα 5 δολάρια επίτηδε. είχα να πω τι έπαιξα κι εγώ. Πέτρο, θα στον στείλω ή θα τον πάρω μαζί μου όταν έρθω. Las Vegas, Πέτρο. Προχωρημένη. Προχωρημένη κατάσταση, δεν μπορώ να την πω από τον αέρα. Και μετά Area 51 που είναι κοντά. Εκεί πάει και κάνει, βγάζει το σκύλο του Βολτακή. Στη Νεβάδα. Λοιπόν, ε, τι λέγαμε, Για το Λάμπον, δηλαδή τον Όλυμπο. Τον Όλυμπο, ναι, ότι όπω είπα και πριν, ότι το είναι το ιερότερο βουνό των Ελλήνων, η έδρα των Θεών, αυτό κάτι λέει. Δεν είναι πολλά βουνάνια ιερά όπω ο Παρνασός όπω ο Πανασό. Μια ωραία Λυμπόνης. εκτίμηση, παύλα δικαιολογία, λέει ο Τσόν εδώ. Λέει, μήπω τα παλιά χρόνια ήταν καθαρό ο εγκέφαλο των ανθρώπων σε σχέση με αυτά που εισπράττει σήμερα τα σκουπίδια και την τεχνολογία. Και έβλεπαν τέτοια πράγματα από ότι εμεί σήμερα. Στέκει, νομίζω ότι στέκει. Ε, στέκει με την έννοια ότι οι άνθρωποι του παλαιότερου εποχών και τη αρχαιότητα είχαν να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική συνενετική πραγματικότητα. Οπότε έβλεπαν διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα θεωρούνται τότε πιθανά και εφικτά και διαφορετικά θεωρούνται σήμερα. Σήμερα κάποια πράγματα θεωρούνται ότι αυτά είναι αδύνατο. Οπότε δεν το παρατηρεί, το ξεχνά ή το παραβλέπει ή σε γελιοποιούν. Ε... ή επειδή τα δίνει η τεχνολογία έτοιμα ναι, τηλεόραση και το ακριβώς. θεωρούμε λέει αφού το γράψαν ε... εκεί έτσι είναι δεν και είναι αυτό έτσι. αφενός φετέρου δεν έχουμε πια επαφή με τη φύση γιατί είναι κακά τα ψεμάδα και το χωριό σήμερα είναι μια μικρή πόλη δηλαδή έχει ρεύμα, έχει νερό, έχει αυτοκίνητα έχει, έχει ενημερώσει, έχει, έχει επικοινωνία έχει σήμα, ισχυρό ε, δηλαδή είναι μια μικρή πόλη με τα καλά και τα κακά τη μικρή πόλη. Δεν είναι το χωριό που ήταν παλιά, δεν είναι η φύση που ήταν παλιά Δεν πάει κανείς στη φύση να μείνει α πούμε σε μια σκηνή στο δάσος Σε μια λίμνη, σε μια ρηνιά, σε ένα βουνό ψηλά Δεν πάει, πάει με το αυτοκίνητο Και άμα δεν είχε κοντίσιο δεν πάει και καθόλου ε, μην πάμε μακριά. Μέχρι yeah. προχθέ λέγανε Αχ, τι θα γίνει. Που το καλοκαίρι, κρυώνουμε, κάνουμε βρέχη, δείχνει. Yeah. Από σήμερα αρχίσαμε. Αχ, θα πεθάνουμε, αχ, ζέστη, αχ, δεν μπορώ. Yeah. Λε και yeah. κάθε yeah. καλοκαίρι δεν γίνει το ίδιο. Yeah. Δεν το δηλαδή, μπορώ αυτό. Έχουμε χάσει κάθε. Ζαχαρένι έχουμε γίνει. Δεν το μπορώ αυτό. Έχουμε χάσει κάθε επαφή με τη φύση και μετά, αφού είσαι χάσει κάθε επαφή με τη φύση, πώ να παρατηρήσει τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα yeah. ή τα πάρα πρέπει φαινόμενα. να τη τη φύση αυτό... αφού ξέρει. Αυτό λέω. Όταν έχει χάσει επαφή. Όλοι λέει θέλουν να γυρίσουν με το αυτοκίνητο. Και αυτό λέγεται ω αστείο. Και δεν είναι τελικά τόσο αστείο. Ε, ναι, εκδρομή να πάμε εκδρομή. Πρόσεξε και το άλλο που λέγεται εκδρομή. Βέβαια, δεν βγαίνει από τον καναπέ τώρα. Πρόσεξε Τι να λέμε. Ένα άλλο που έχω προσέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που περνάει παρατήρητο. Δεν λένε. Ε, σα προτείνουμε εκδρομέ για το Σαββατοκυριακό ή το τριήμερο. Αποδράσει σα προτείνουμε. Αποδράσει. Αποδράσει. Δηλαδή, αποδράσεις αποδράσεις. Τρίμερο. Αποδράσει για την οικογένεια. Αποδράσει για ξέρω εγώ εσά και τη, τη, σας, τη φίλη σα ξέρω εγώ τη, την πεθερά σα. Δεν. Δεν είναι απόδραση είναι από ανακαιλί. Ναι. Από το λακαρά, γιατί ξέρει το σύστημα ότι με στην πόλη είσαι φυλακισμένο, σου λέει απόδρασε. Δεν σου λέει ναι, να αυτό, εκδράμεις, αυτό δηλαδή κοινή... να βγει εκτό δρόμου. Ναι, ναι να πά. Αναψυχή. Να Κάπου, Βάλια... μπράβο. Ήταν εκδρομή, αναψυχή, φυσαιλατρία, πορεία, ξέρω εγώ κάτι α πούμε, φυσιολατρία, άλλη λέξη εντελώ ας πούμε, παροχημένη και επανάλη. Αλλά λέει απόδραση. Απόδραση είναι από το Αλκατράζ και από τον Κορυδαλό. Δεν είναι Έτσι. απόδραση από το διαμέρισμά μου. Έτσι. Αλλά τελικά είναι απόδραση είναι. με την έννοια ότι να ξεσκάσεις, να πας στη φύση. Που δεν θα πας στη φύση και θα πας στην ψαρού, στην. Ε, πώ το λένε. και στον άμμο και δεν ξέρω. Καλά, όχι όλοι βέβαια. Αλλά θα πα. Θα πα σε μια παραλία που θα έχει ξαπλώστρα, βέβαια. Ε, θα έχει φραπέ, βέβαια. Θα έχει ομπρέλα, βέβαια. Αυτό λέγεται φύση. Γιατί αχ, δεν μπορώ, η άμμο μου μπαίνει στο μαγειό. Αχ, δεν μπορώ, ο ήλιο. Oh. Αχ, αυτό, αχ, εκείνο, θέλω και αφιάλω μόνο νερό. Λερό, Ετάξει, έχει πετσέτα λοιπόν, μου. Συγγνώμη, είναι αντιχέ ότι είναι φύση, αμα είναι έτσι, ναι. δεν είναι φύση αυτό. Αυτό είναι τεχνητό. Ναι, ναι. Συνεπώ, πήγα, λέει, απέδρασα, λέει, τρει μέρε στην Κύχνο, α πούμε, και ήταν ωραία, γιατί είχε και μεταλλικό νερό, α πούμε, μα σερβίρανε. Ναι. Αλλά πάνω από την παραλία 5 μέτρα σε κάνα βράχο δεν πάνε. ν oh, Λοιπόν, όντω τα πράγματα είναι περίεργα. Οπότε λογικό να γυρίσουμε γε... στην ερώτηση του φίλου που έκανε. Ναι, φυσικά, προφανώ βλέπαν περισσότερα τότε γιατί ήταν, ήταν, σε ήταν σε επαφή με τη φύση. Ήταν σε επαφή τη φύση. Πολύ απλά. Λοιπόν, ο φίλο μου εδώ, ωραίο αυτό που είπε, να το θέξουμε. Ο Πέτρο, λέει: Οι δροσουλίτε ω ηλεκτρομαγνητικό φασματικό φαινόμενο έχει σχέση με την κάθαρση του Απόλωνα μετά τι δρακοφωνίε στου Δελφούς Οκ, okay, τα δεν λέμε για να τα ακούμε αν... Ναι, ναι, δροσουλήτε σαν στην Κρήτη. Τώρα από όλα σαν στου δελφού, δεν ξέρω από τι σχέση γι' αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό σαν είναι... φαινόμενο, είναι μια οπτασία ενό στρατού που φαίνεται από κάποιε κειμένε περιόδου. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχει με τον Απόλωνα. Εγώ, ό,τι καταθέτουν οι φίλοι, ναι, τα okay, λέμε. Γιατί αυτά, οπτάω, γι' αυτό γουστάρουν και είναι μέσα και είναι πάρα πολύ σήμερα μέσα, παρότι έχει και μάτσα αυτή τη στιγμή τη φίλη και όλε αυτέ τι μέρε. Και εμεί γιατί με ακούνε διάφοροι, με διαβάζουν, με παρακολουθάνε. Οι μετρήσει που έχουμε είναι τρελέ στο παγκόσμιο χάρτη. Και τη σούμα θα την κάνουμε με στο καλοκαίρι πριν αρχίσει η επόμενη εποχή. Παύλα, περίοδο στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο κλείνουν με τέσσερα χρόνια. Και ετοιμάζω και ένα πάρτι στην παραλία εκεί τέλο Αυγούστου, αρχά Σεπτεμβρίου. Έχω πει εδώ και καιρό Πρέπει να ξεδώσουμε και λίγο Θα φωνάξει όλες τις οικολόγριες Τις φίλες μου εγώ Από τουρνάδε από Ρόμπερτ Από, από, από, από Και θα δούμε σε ένα μεγάλο χώρο Κυρίως παραλιακό Να σπρώχνουμε στον άλλο Να μπούμε και στο νερό Να κάνουμε και κανιά χοντρή μαλακία, Γιατί έχουμε εγκλωβιστεί πάρα πολύ όντω Λοιπόν και πρέπει να Γιορτάσουμε την τετραετία μα. Είμαστε ακόμα όρθιοι εδώ Σα ροκ, συγκρότημα Και λέμε πάρα πολλά Μισό λεπτό να βάλω λίγο το χαλάκι μπροστά Για να διαβάσω αυτά που έρχονται και να τρέξει είναι ωραίο ατμοσφαιρικό και θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που ήρθε από την Αμερική Χαλαρά σήμερα Και ωραία κοινά η συζήτηση αρέσει που μέσω των ερωτήσεων Κάνουμε την εκπομπή Είναι ενδιαφέρον Λοιπόν έχει έρθει μια α, ερώτηση Θανάση Γειασένα mm -hmm. Από το φίλο μου Από το Las Vegas Παύλα Και λέει να σε ρωτήσω Να μας πεις εάν ξέρεις κάτι για τη θεωρία που λέγεται Stone tape Αυτή είναι η ερώτηση Ναι είναι μια παλιά θεωρία, δηλαδή είχε προταθεί από, το, θυμάμαι, από τον 19ο αιώνα, ότι όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, που συνήθως έχει και σχέση με κάποιο βίαιο θάνατο ή κάποιο βία συμπεριφορά, ναι. αποτυπώνεται, κατά κάποιο τρόπο, στο, περιβάλλον, στο περιβάλλοντα χώρο, στην πέτρα ή σε κάπου αλλού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κάτι σαν ταινία τέρμων, η οποία παίζεται δημιουργηθει κατι σαν ταινια η οποια παιζεται ξανα και ξανά την επέτειο, α το πούμε, συνήθως... Ε, του γεγονότο αυτού. Ε, αυτό έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η θεωρία κατά κόρον παλαιότερα για να εξηγήσει πολλέ περιπτώσει φαντασμάτων ή οπτασιών ναι. που εμφανίζονται κάθε συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά προσεκτικέ συνθήκε. Είναι μια αρκετά εύλογη, ευλογοφανή ε, θεωρία, η οποία χωλαίνει σε περιπτώσει που υπάρχει στην οπτασία αλληλεπίδραση με το μάρτυρα, ε, σε περιπτώσεις που φυσικά η οπτασία ε, δεν εμφανίζεται στην συγκεκριμένη ημερομηνία ή που φαίνεται να εξελίσσεται δηλαδή ότι ξέρω εγώ το φάντασμα ας πούμε λέμε τώρα που φανιζόταν το 1800 με ημίψηλο και με φράκο σήμερα φανίζεται με blazer και με κοντοπαντελόνι <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. κάπως έτσι υπάρχουν και αυτά αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία η οποία έχει αρκετό ψωμί είναι αρκετά ευλογοφανής με την έννοια ότι αποτυπώνεται στην πέτρα ή στο περιβάλλοντα χώρο ας μην ξεχνάμε ότι η πέτρα είναι ένα κρυσταλλικό υλικό και έχουν αρκετά ενδιαφέρουσε ιδιότητε. Α μην ξεχνάμε ότι τα τρανζίστωρ που ξεκίνησε η ηλεκτρονική είναι κρύσταλλοι. Οι ιδιότητα των κρυστάλλων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε και αφήνοντα κατά μέρο το τεράστιο κεφάλαιο τη κρυσταλλοθεραπεία, της, της ε, σχέση των κρυστάλλων με την υγεία, με βιοενέργεια και με ένα σωρό άλλα πράγματα, ακόμα και καθαρά φυσικά να το πάρουμε, το τρανζίστωρ είναι κρύσταλο, κρυσταλλοδίωδο. Ε, οι κρυστάλλοι χρησιμοποιούνται στην οπτική, χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά άλλα ε, τεχνολογικά μέσα. Γιατί έχουν ιδιαίτερη δομή και ιδιαίτερε ιδιότητε. Οπότε, γιατί να μην δεχτούμε ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν και ω μαγνητόφωνα εντό εισαγωγικών ενό γεγονότο και να το, παίζουν, να το ξαναπέζουν και να το ξαναπέζουν εσάι σαν ατέρμονε κασέτε, σαν ατέρμονες, ατέρμονες ταινίε. Δεν μου λένε αυτό που λένε ότι κατά καιρού, από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, υπάρχουν παρεμβάσει έξωθεν, πολλέ θεωρίε και λένε και πολύ φίλη ερευνητές εδώ και επιστημονές ότι το λέω χοντρικά τώρα υπάρχει έξωθεν παρέμβαση και εξελίσσεται ε, σαν σφαίρα τρομακτικά η τεχνολογία παύλα, η εξέλιξη των πραγματών έχει συνάπτυξη κάτι πάνω σε αυτό Ναι υπάρχουν πολλές ε, θεωρίες πάνω σε αυτό δεν νομίζω ότι πιο πολλές από αυτές είναι βάσιμες αν και υπάρχει κάποιο μυστήριο ε, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο κάποια στιγμή και θα ασχοληθώ ε, όσον αφορά κυρίω την εξέλιξη τη τεχνολογία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, εκεί υπάρχουν κάποια περίεργα έτσι, θέματα, αλλά δεν έχω ακόμα αρκετέ πληροφορίε για να πω κάτι έτσι πιο εμπεριστατωμένο. Δεν μου αρέσει να μιλάω δηλαδή χωρί στοιχεία. Όταν γίνει αυτό, μπορούμε να κουτουβεντιάσουμε ίσω περισσότερο. Εντάξει, okay. με κάλυψε για να δω τι άλλο. Τα transistors λέει είναι πιεζοκρίσταλοι λέει ο φίλος μου ο Πέτρο ναι. και κάπω έτσι λειτουργεί και η δήλωση. Το κάπως έτσι λειτουργεί και η δήλωση δεν το πιάνω για να είμαι ειλικρινή. Αυτό που γνωρίζω για τη δήλωση και το έχει δηλώσει και η ΝΑSA τελευταία χρόνια ότι στον πλανήτη επάνω ολόκληρο μάλλον πάνω από τη δήλωση είναι το πιο φωτεινό σημείο τη γη του ουρανού όπω μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, εδώ, εδώ συνεχίζουμε ελεύθερη είναι η κουβεντά μπορείτε να ρωτάτε ό,τι να είναι και απαντάει ή απαντάμε αναλόγως της ερωτήσεως. Η δήλος λέει λειτουργεί σαν τρανσίστορ. Συνεχίζει ο φίλος και το άλλο το θέμα με τα UFO, το ναζί και τέτοια παραμύθια είχανε αυτοί όντως προχωρημένη τεχνολογία οι ναζί -20 -20 Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση και μια τεράστια παραφιλολογία και μια τεράστια μπουρδολογία. Αν είχαν Για τόσο πια εξελιγμένα τεχνολογία οι Ναζί, θα είχαν εκεί στον πόλεμο πολύ απλό. Δηλαδή, μην το ελευθερθούμε τελείω. Ναι. Το ότι οι Ναζί είχαν όντω πραγματικά προσπαθήσει σε πολλά σημεία και είχαν κάνει πολύ σημαντικέ πρόοδου, τουλάχιστον θεωρητικά σε κάποια θέματα όπως η αεροπρόθεση είχαν φτιάξει αριοθούμενο, το πρώτο ερωθούμενο ήταν το μέσα το 242. Ε, αν είχε, είχαν καταφέρει είχαν τα μέσα να το βάλουν ένα, να το κάνουν επιχειρησιακό, θα είχαν τρομακτική προπλαστώ σε θέρε. Είχαν ασχοληθεί με την ατομική βόμβα, ε. όχι τόσο πολύ, γιατί είχαν έλλειψη σε πλουτόνιο και σε άλλα υλικά σκάσιμα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ. Ναι. Δεν είχαν πόρου. Ναι. επιστήμονες είχαν, ιδέε είχαν, θέλησε είχαν, μα δεν ήταν πόρου. Επιστήμιο σε αυτού βγήκανε ήρό και οι στο Πιασιμικό ναι. πρόγραμμα δεκαετία του 60. Ναι, δηλαδή π.χ. πυραβλικά ήταν έτσι φωτός πιο μπροστά αλλά και πάλι πρώτον οι πύραυλοι αυτοί δεν είχαν τόσο μεγάλη απόδοση ω σαν πολεμικά όπλα έτσι Αφενό, μένει και αφετέρου, και πάλι αυτό σκόνταυτε στο ότι η Γερμανία, ιδίω μετά το 1943, 44, δεν είχε πόρου, δεν είχε τίποτα, δεν είχαν πετρέλαιο, καν για καύσιμα ναι, ναι, και οτιδήποτε ναι. πρώτε ύλε είχαν, μέταλλα, καύσιμα κλπ. έπρεπε να διοχετευτούν στο μέτωπο για την άμεση μάχη και όχι για περίεργα σχέδια ε, και ακριβώς. διάφορα πράγματα, τα οποία ίσω σε 10, 50, 20 χρόνια θα μπορούσαν να καρποφορήσουν. Ότι, ότι είχαν ιδέε καταπληκτικέ και είχαν θεωρητικά σχέδια μπροστά την εποχή του, ισχύει. Αλλά δεν είχαν φτιάξει ούτε χ Ούτε είχαν ακτίνε θανάτου, ούτε ανεξογίνητου και ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά είναι παραφιλολογία τη που θυμίζουν B-movie, α πούμε τελείω. Δεν είναι ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ε, γιατί θα είχαν νικήσει τον πόλεμο, πολύ απλό δηλαδή. Θα είχαν χρησιμοποιήσει τα όπλα, τα είχαν κρύψει και του κατάλαβαν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Και θα είχαν αφήσει τα όπλα χρησιμοποιητά. Δηλαδή είναι σαν να έχω εγώ να εσύ, και να έχω εγώ έναν πιστόλι, να μπλακώ στο ξύλο και, και μην εγώ να μην με υπερβολήσω. Ναι. Να κάθομαι συγκριτικά με τα να τόξα. Ναι, ακριβώ και εγώ να μην ναι, γιατί, γιατί έτσι. Μπορεί δεν να το, το κάνανε από ανθρωπισμό. Σωστά. Αυτό το είχα σκεφτεί. Λοιπόν. Για την προσελίνωση του Απόλλου 11, έχει να πει κάτι. Έχω να πω ότι έγινε. ο ίδιος μου ο από να... την Αμερική. Έχω να πω ότι έγινε. Ότι οτιδήποτε έχει γίνει δουλειά διάστημα υπάρχουν σε ιστορικά βιβλία και αρνούμε να ζητήσουμε με οποιοδήποτε αρνητή τη προσελίνωση για προσωπικού λόγου. Θεωρείς... Έγινε η προσελίνωση, το πρόγραμμα Απόλλου υπήρξε και οτιδήποτε άλλο το κούβερεσαι. Τόσα απλά. Πλέον δεν συζητώ με κανέναν που το αρνητε. Ο τάκη ο παπά που έχει τελείω αντίθετη άποψη που εγώ δεν παίρνω θέση γιατί δεν είμαι επιστήμονα. Ε, Α την έχει, τι να κάνουμε δηλαδή. Διαφωνεί και καλά κάνει. Αυτό θέλει. Έλεξε. Έλεξε. Εντάξει. Όχι, το για ξεκαθαρίζω. Ειδικά στο θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν μπορώ να ακούω πια άλλε χαζομάρες Ρε παιδί μου, γι' αυτό τα συζητάμε, για να ακούγονται όλε οι απόψει εδώ. Σύμφωνοι οι απόψει του καθενό, δηλαδή μόνο. Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι Albedo14.com Άγνωστοι επισκέπτες Θανάσης Βέμπος Ένα ταξίδι σε όλα και στο πουθενά Απόψε το βράδυ Με πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο σήμερα Εντυπωσιακό συγκινητικό Που υπάρχει διαφωνία πήγαν ή δεν πήγανε, αγαπητοί φίλοι, είτε με τον παπά είτε με τον Θανάση. Με την εννοία, ο ένα λέει αυτά, ο άλλο στηρίζει εκείνα. Όμω υπάρχει μια πολύ απλή κατάθεση εδώ. Ο Θανάση που λέει το θέμα είναι πήγανε, δεν πήγανε. Εντάξει, γιατί αφού πηγαίνανε και όντω σταμάτησαν αποστολέ στο φεγγάρι και δεν ξαναπάνε πλέον. Και αυτή είναι και δική ερώτηση. μου απορία Βεβαίως. μέσα στην όλη κουβέντα. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και ευλογοφανή και αρκετά φαινομενικά μυστηριώδη, η οποία ναι. τελικά δεν είναι. Γιατί, πρώτον, την εποχή εκείνη υπήρχε ένα τρομακτικό ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων που σήμερα αδυνατούμε να το ε, φανταστούμε όσοι δεν ζήσαμε την εποχή εκείνη. Ε, ένα ανταγωνισμό ο οποίο δεν έβλεπε έξοδα ανθρώπινη ζωή, δεν έβλεπε τίποτα. Δηλαδή θα πηγαίνανε ο κόσμο να χαλάσει, τι κακομύρε να γινόταν. Και Άπαξ. για άλλου λόγου που δεν ισχύουν σήμερα. Ναι. Άπαξ και πυρ... πήγανε, πήγαν, η αποστολή τελείωσε. Κέρδισαν τον αγώνα, κέρδισαν τι εντυπώσει. Γι' αυτό το λόγο ακριβώ. Ε, και τι γίνεται. Όσο λοιπόν πήγε, ήταν ένα παράτολμο. Ε, το, το πρόγραμμα Apollo ήταν πολύ παράτολμο, πολύ επικίνδυνο. Απόδειξε ο Apollo 13 που πήγαν καταστραφεί και σώθηκε από σπόντα. Αν συνεχίσαν. Και γι' αυτό λοιπόν σταμάτησαν οι προ του το με τον Apollo 17. Υπήρχαν άλλε τρει ακόμα να γίνουν και ακυρώθηκαν τελευταία στιγμή. Και για οικονομικού λόγου υποτίθεται, αλλά βασικά επειδή σου λέει πήγαμε, εάν στείλουμε άλλου τρει. Έχουμε πιο πολλέ πιθανότητε να πάθουμε κάποιο ατύχημα όπω θα γίνουμε ρεζίλιο. Οπότε κόφτω εδώ και τελείω κρατάμε τι εντυπώσει. Δηλαδή φοβήθηκαν την τζάκα. Ναι. Τη στραβή. Αφενό. Αφετέρου, <coughs> μετά το διάστημα, μετά από το 72 και ήταν και η οικονομική κρίση στο Βιετνάμ, ήταν γεωπολιτικά διαφορετική η περίοδο. Υπήρχε ύφεση μεταξύ των υπεροδυνάμεων και κάπου ξεχάστηκε το θέμα με την έννοια ότι δεν χρειαζόταν πια να γίνει ανταγωνισμό. Να ανταγωνισμό σε άλλα σημεία, στη γη, σε άλλε τεχνολογίε κλπ, κλπ. Θα μου πει περάσανε από τότε 50 χρόνια γιατί ρε παιδί μου, σου λέει δεν είναι πρόδευση, η πυραυλική ναι. δεν πρόοδευσε, όχι δεν πρόοδευσε τελικά η πυραυλική η πυραυλική πρόδε... τρόπο πρέπει. Σε όλο το, η πυραυλική Κινείτε. τεχνολογία έφτασε στο αποκορύφωμά της ω εξέλιξη της πυραυλικής τεχνολογίας των χημικών πυράβλων Ιδίω στα τέλη τη 60. Δεν έχουν εξελιχθεί πύραυλοι από τότε. Μην το Το Falcon 9 mm. του Elon Musk κλπ. δεν είναι τίποτα. Είναι ακριβώ το ίδιο από πλευρά αρχή μηχανολογική. Mm. αυτό που ήταν ο, ο Κρόνο και ο Τιτάν και ο Δέλτα και το, ο Πρωτόν και το Σογιού. Ακριβώ το ίδιο, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Απόδειξη η Ρώσοι σήμερα χρησιμοποιούν το Σογιού τον πύραυλο ο οποίο πέταξε πρώτη φορά το 1967. Δεν το έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται. Δεν έχουν κάτι να προσθέσουν παραπάνω. Βετιώσει <Δελυθιώσεις> προσθέσει... ίσω. Βρετεώσεις σε κάποια υλικά Σε τεχνολογία υλικών Αυτό που κάποια... λέει ο Μελένιος που δένει Απάνω σε αυτό που λες για αυτό θέλω να το πω mm -hmm. Πήγαν λες σελήνη με ένα ασημόκουτο Και με στολές από αλουμινόχαρτα Χα χα χα Στη σελήνη με ένα ασημόκουτο Και με στολές από αλουμινόχαρτα Οι στολές δεν είναι από αλουμινόχαρτο Ναι Τεχνολογικά δηλαδή, υπό αυτή την έννοια. Ε, α κάτσει ο φίλο να διαβάσει όλη την τεχνολογία που έγινε τότε και μετά, ας έχει άποψη. Εγώ έχω άποψη γιατί την έχω διαβάσει και ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια. αυτό και ρωτάνε εσένα. Ε, ναι, απαντώ με τι γνώσει που έχω. Τι, άμα θέλω ο να έχει άποψη, εντάξει, α την έχει. Και ο Νίκο, ο 6α την παλίνει καλησπέρε που λέει και ποιο μπορεί να μα πει ότι δεν πάνε ακόμα. Παύλα, δηλαδή δεν το δημοσιοποιούν. Δεν στέκει και αυτό, ίσω. Όχι, δεν στέκει. Θα θα το, στεί, θα και το δεν το μπορεί βλέπαμε. να σταθεί γιατί θα υπήρχαν ένα σωρό ε, άλλοι να το βγάλουν στη φόρα. Ναι. Που έχουν, ναι. Και να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν. Λόγω τη Ναι, γιατί δεν πήγαμε. Κοιτάξτε, εδώ να σου πω κάτι. Εδώ δεν κατάφερε η CIA και ολόκληρη η Αμερική να κρύψει ότι δεν υπάρχουν τελικά ε, όπλα μαζική καταστροφή στο Ιράκ. Έτσι δεν τα κατάφερε. Δεν ναι. μπορούσαν ναι. να όλα αυτά. Ναι. Και έγινε ολόκληρη πόλεμο με, με, με, με μια χαζομάρα, με μια ψευτιά, η οποία τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ψευτιά. Δεν και κατάφυσαν... το είπανε μόνοι τους ότι είναι και ψευκιά. Ναι δεν κατάφεσαν να το κρύψουν αυτό Θα κρύψουν <coughs> τη σελήνη Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως ναι. Σε μια εποχή που τε, δεν είναι τίποτα κρυφτών υπό το πλήλιο Υπάρχουν δημοσιογράφοι, έτοιμοι να βγάλουν τα πάντα αντίθετα συμφέροντα Βύχη κάποιο στην πλατεία στο Βουικ. Τόκιο Και το δείχνουν στο Ιντερνετ αμέσως Υπάρχουν τα Wikileaks Υπάρχει ο Ασάντ, υπάρχουν τα πάντα που βγαίνουν έξω. Δηλαδή, δεν, υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο μυστικά σήμερα. Ναι. Το 60 μπορεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το προηγούμενο που λέγαμε ναι. γιατί, ότι η πυραυλική τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Δηλαδή έχει εξελιχθεί μέχρι εκεί, δεν πάει παραπέρα από το 70. Απ' την άλλη μεριά μα σου λέει: Μα έχουμε ένα σωρό κομπιούτερ, έχουμε πληροφορική. Ναι, όντω, εκεί έχει γίνει τρομαχτική εξέλιξη. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πλέον ότι με τόσο εξελιγμένα ρομπότ και ηλεκτρονική και πληροφορική δεν έχουμε ανάγκη του ανθρώπου. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα στον Άρη ένα ωρο ρόμπο και του αστεροειδή και, στο και στον Βία και στον Κρόνον τα οποία κάνουν δουλειά καλύτερου του ανθρώπου. τουλάχιστον Εννοείται. έτσι υποτίθεται. Εννοείται ότι έχουμε κάνουν. το ρομποτάκι στον Άρη που είναι εδώ και πέντε χρόνια. Γυρνάει από εδώ και από εκεί έχει βγάλει πίθνε φωτογραφίε, έχει κανεί αναλύσει. Οπότε σου λέει για ποιο λόγο να ξοδέψουμε ένα τρει εκατομμύρια δολόδει. Και τον κίνδυνο ανθρώπου. Να στείλουν δύο ανθρώπου που μπορεί να πεθάνουν εκεί, να κάνουν να δείξουν να φάνηκαν κοινοβολία. Για ποιο λόγο. λέει, δεν πειράζει. Οπότε και είναι και σωστή άποψη αυτή. Οπότε αφού μπορώ με την τεχνολογία μας, να πάμε να κάνουν ένα έρευνά μου γιατί να ασχτυ άνθρωπο. Και υπάρχει και η συνένεση γενικότερο ότι τη υπερβολική έτσι ε, του υπουργού φόβου ότι α, θα τύχει αυτό, α, θα τύχει εκείνο, μήπω έτσι, μήπω αλλιώ, μήπω από εκεί. Οπότε άσε σου λέει, στα αυγά μα, Αφάνουν τα ρομποτάκια και φωτογραφίζουν τον Πλούτονα, και τον Άρη, και τον Κομέτάδε, ποιο έγινο ασχλείει ανθρώπου. Είναι, είναι πολέξοδο, είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει ανταγωνισμό, δεν υπάρχει λόγο, οπότε άστο. Αυτή είναι η εξήγηση. Συμφωθεί. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε στον albedo14.com Συνεκμοποίη άγνωστοι επισκέπτες Η οποία θα συνεχίσει να Είναι στον αέρα Να θυμίσω στους φίλους είναι πάρα πολύ μέσα Είναι συγκιντικό ευχαριστώ πάρα πολύ αυτοί φίλοι. Έτσι είναι ο Albedo. Θα πάμε δυνατά το καλοκαίρι Με χαλαρές διαθέσει αλλά δυνατά και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα το, Για την επόμενη Σεζόν που αρχίζει πια Από το πρωτοδεκαέμερο του φθινοπόρου Ένα, δεύτερον, την άλλη Κυριακή Θα είναι εδώ ο αγαπημένος όλων Όπως και Από την ακροαματικότητα που βλέπω Και όλοι Αλλά επί του προκειμένου ο Θανάς Ο Βεμπός Θα κάνουμε μια σούμα Να ε, λοιπόν τη Σαραγάς Αύριο ξεκινάμε κανονικά Εάν δεν έρθει ο λεμονή με Ελληνική Γαστρονομία θα βάλω μια επανάληψη, Μια ώριτσα και μετά έχουμε Μαρία Τζάνι θα μας πλακώσει Εδώ να μα λέει για τα μακεδονικά Και στις 10 Την Άτη την Παπαμίτσου Στου καιρού το διάβατο στούντιο της Κρήτη Όπου έχει καλεσμένο ένα ιδιαίτερο άτομο Ιδιαίτερο εγώ δεν έχω εντολή να το πω Γιατί το έχει κάνει κουίζ Οπότε δεν μπορώ να το πω Αλλά μου φαίνεται ότι αύριο θα σπάσει το ταμείο Θα το δημοσιεύσει λέει σήμερα ή αύριο Οπότε παίρνει και την ευθύνη τη εκπομπή τη. Τρίτε που έχω χαλαρότητα βάζω επαναλήψεις Τετάρτη το πρόγραμμα είναι κανονικά Γρηγορίου, κουμπούνι και Απόστολος Αντωνάκη Επανεκδίδονται σε πληροφορό Θανάση Διαστώματος Αντωνάκη Τα φαινόμενα τρίτη φορά ναι οπότε θα Πετάτε. ορμήσουμε όλοι και να παίξουμε μπάλα να το κρατήσουμε όρθιο το περδικό Και ούτω καθεξής λοιπόν Γουστάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ Πολύ ωραίος ο κύριος Βέμπος ιδίω επειδή πάντα έχει και άποψη δεν λες ναι, ναι ναι έτσι είναι και ναι ναι ναι Διαφωνείς και η διαφωνία είναι σοβαρό να πούμε πάλι, επειδή έχει την εκδήλωση Παύλα, διαδήλωση και λοιπά και γίνεται τη κακομίρα, θα τον αποδεσμεύσω να φύγει. Μην έχουμε και τραβά, μπορούμε να μετακινηθούμε από εδώ. Ε... Τι θέλω να πω. Ναι. Να μας πάλι λίγο τα περί του βιβλίου και τη επανέκδοσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θανάση. Ναι, για να πούμε αυτό που είπαμε στην αρχή και πιθανόν κάποιοι ακροατέ δεν το άκουσαν. Οι ακροάτριε είναι ότι επανεκδόθηκε για τρίτη φορά το βιβλίο μου η Πύλη στο μου. Πρώτη φορά ήταν το 99 από το Βερέτα. Δεύτερη φορά ήταν το 8, νομίζω, οπότε το είχα βγάλει εγώ προσωπική έκδοση. Και τρίτη φορά είναι τώρα από τι εκδόσει άλλωστε του Γιώργου Μπαλάνου, του Λόκο 7. Είναι ακριβώς η ίδια μορφή με την προηγούμενη εκδοσή τη δική μου δηλαδή προσωπική Είναι ένα τεράστιο βιβλίο 500 σελίδες με εικόνες με σχέδια, με παραπομπές, με υποστημιώσεις με σχήματα με οτιδήποτε το οποίο όπως είπαμε αφορά την σχέση μεταξύ ελληνικής λαογραφίας και παραφυσικών φαινομένων Ό,τι και να φτάσουμε, δηλαδή από UFO και φαντάσματα μέχρι οκτασίε, μέχρι χρονοολυστήσει, μέχρι παράξενε πτώσει αντικειμένων από τον ουρανό, μέχρι, μέχρι, μέχρι. Ε, είναι ένα, μια μελέτη που μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια για να την ε, συγκεντρώσω στα στοιχεία και μετά να την ε, φτιάξω, να την συγγράψω. Ε, είναι η διαθέσιμη εδώ και κάποιε μέρε από τι εκθέσει. Άλλωστε, και νομίζω ότι είναι ένα από τα αρκετά, χωρί να θέλω να περιευτολογήσω, από τα πιο σημαντικά βιβλία μου. Λοιπόν, ένα είναι αυτό δεύτερον κατόπιν παρακλήσεως ακροατών από το εξωτερικό Λόγω διαφοράς των ωρών γιατί μας ακούνε με 15 ώρες τόξο Από την Αμερική που είναι πίσω 7 ώρες και από την Αυστραλία που είναι άλλες 7 ώρες μπροστά Απίστευτο ε, Η εκπομπή μόλις τελειώσει σε 2-3 λεπτούλια θα παιχτεί επαναλήψη Και... Αχ, καλό, λέει ο Πέτρο. Άμα θέλω να σπάσω τα ταμεία, λέει το Σεπτέμβριο να βάλω Τζάνι και Καρανίκα σε κοινή εκπομπή. Και Αντωνάκη με χειρδάρι Ωραίο το δίδυμο. Αλλά υπάρχουν δίδυμα στου ερευνητέ, αγαπητοί φίλοι, που άμα του κάνω γάμο, θα καούνε τα μικρόφωνα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, θα είναι κοντά μα και η Νανάη Παλετσάκη στην Παρέα. Την τρίτη έχω ραντεβού, να τα πούμε. Προ, παρουσίασε βιβλίο τη χειρότερα από μένα και από μάς εδώ από πολλούς και γι' αυτό έγινε αυτή η πρόταση είναι χειρότερη από μάς με την εννοιά ταυτόσημη θα την έχουμε κοντά μας έχει γνώσεις καταπληκτικές μεγάλη εμπειρία στα ραδιοτηλεοπτικά πράγματα και θα μας βοηθήσει και σε άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε εδώ στον Αλμπέντο λοιπόν δεν βλέπω Κάτι άλλο, να πω πάλι την Κυριακή Την άλλη, ο άγνωσης είναι ο Σαραγάς Και η συγκεκριμένη εκπομπή Που τελειώνει τώρα για να αποδεσμεύσω Με δική μου πρωτοβουλία, το Θανάση Το συγκάτικό μου Θα απαιχθεί σε επανάληψη Μετά από 3, 3-4 Λεπτά Κάτι για το τέλος ε, Θανάση mm -hmm. Για να πούμε μια μεγάλη γιαννήχτα Και καλό μήνα σε όλους Ψηλά το κεφάλι, δεν κολώνουμε Έχουμε ωραίες εξελίξει, κατά τη δική μου αντίληψη. πολιτικές, Διαλύεται ο Καμένος, διαλύεται το, το ποτάμι, του πήρε το ποτάμι. Οπότε θα ξεβρωμήσει το τοπίο, νομίζω, από μόνο του. νομοτελιακός Λοιπόν, λέγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ του φίλου και τι φίλε που ήταν μαζί μα σήμερα. Απίστευτο το κόσμο είχε μέσα σήμερα Δε, από τι πιο υψηλά. Στατιστικά ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή ε, τον... εκπομπή σήμερα. Για τον ενδιαφέρον του και υπόσχομαι και απειλώ ότι θα ξανάρθω πάλι κάποια στιγμή. Αυτέ τι απειλέ να μην έκανε βρεγόρι μου, <laughs> τι απειλή είναι αυτή <laughs> τώρα. Κάτσε, προειδοποίηση, προειδοποίηση. Okay, Ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ, Δανάσιμο. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Ναι. Εδώ θα είναι και αυτό, θα περιφέρεται εδώ γύρω. Ε, όσοι είναι εδώ θα περνάνε από τούτο εδώ το μικρόφωνο Είπαμε εκτός του που θα είναι εδώ στι 7 του μηνό, Τις άλλες δύο Κυριακές του Ιουλίου παίζει ο Τσούκαλης για αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα Παίζει ο Γούδης και τα υπόλοιπα θα τα δούμε Να είστε καλά θα απαιχτεί επανάληψη η εκπομπή σε λίγο Το ένα και το άλλο Ξεκινάμε αύριο πάλι καονικά την βδομάδα Καλό μήνα σε όλους και δεν κολώνουμε Γιατί όπως έχουμε πει όταν αυτοί θα λείπουν ναι, Συντόμως εμείς εδώ θα είμαστε Καλή συνέχεια